Καλά συνδροφθή κανείς Καλά ε, Με ακούς ε, καθαρά Πεντακάθαρα ναι. ωραία, ωραία Και εμείς έχουμε πολύ καλό ήχο ωραία. Καλώς όρισες στον 105 FM Να σε καλά Χαιρόμαστε που μπορούμε σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί σου ε, Λοιπόν, να πούμε κατευθείαν στο ζουμί με τις ερωτήσεις ε, Πριν περάσουμε τις ερωτήσεις θα πω και εγώ δύο λογάκια mm -hmm. Ότι Πόσα αξία έχει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο γίνεται δηλαδή ε, όταν σύντροφοι όπως εσύ και άλλα παιδιά που βρίσκεστε έξω ε, δίνεται τη δυνατότητα σε εχμαλώτες του κράτους, σε αντάτες πόλη, να μιλήσουν μέσα από τη φυλακή και να δώσουν το δικό τους στίγμα, τη δικιά τους εμπειρία, το δικό τους βήμα, τη δικιά τους αντίληψη για όλα αυτά που συμβαίνουν προς τα έξω ότι αυτό το οποίο συντελείται είναι μια γέφυρα επικοινωνίας που σε έναν βαθμό, τουλάχιστον σύμβολικά, σπάει και το τείχος τη φυλακής και την προσπάθεια του κράτους και της εξουσίας να απομονώσει την φωνή, την αντίληψη και τη δυναμική του αναρχικού ανταρρικού πόλης. Ε, και γι αυτό είναι κινήσεις ε, και εγχειρήματα τα οποία εμείς τα στηρίζουμε και πάντα μας ενδιαφέρει να συνεισφέρουμε σε αυτά με όποιο τρόπο μπορούμε. Ωραία. Ε, ναι και φυσικά αυτό είναι και βοηθάει και στο να αφηθεί και μια παρακαταθήκη πιστεύω σχετικά με mm -hmm. τα άλλα γεγονότα ε, Ωραία να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση Βέβαια Ωραία λοιπόν η πρώτη ερώτηση αναφέρεται στην έφοδο των ΕΚΑΜ Στα κελιά των αναρχικών εχμαλώτων στις φυλακές Κοριδαλού ε, Κάτι το οποίο σας είναι οικείο δεδομένου ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν ε, η ερώτηση αναφέρεται ε, αρχικά με τι πρόφαση έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό και σε δεύτερο σε, και μετά, παιδάκι μου, σχετικά με τη στάση την οποία κρατήσατε εσείς αλλά και τη στάση που κρατήσανε σχετικά με το θέμα ή οι υπόλοιποι κρατούμενοι των φυλακών. Ναι. Κοίτα να δεις, ε, το έχουμε ξαναπεί κιόλας. Δυστυχώς η, το φαινόμενο Τη εισβολή των ΕΚΑΜ μέσα στις ελληνικές φυλακές ε, τύμει να γίνει μια φυσιολογική πραγματικότητα. Πλέον δεν εκπλήσε κανέναν γιατί είναι άπειρα τα παραδείγματα τα οποία ε, έχουν πραγματοποιηθεί όπως συμβεί στο παρελθόν. Άπειρα τα παραδείγματα στο των ΕΚΑΜ μέσα στις φυλακές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόφαση η οποία χρησιμοποιήθηκε δηλαδή η επιτιδευμένη αφορμή για να καλυφθεί η εισβολή των ΕΚΑ μέσα στις φυλακές Κορυδαλού ήταν μια συμπλοκή μεταξύ ενός ε, Κούρδου κρατούμενου και του αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλού. Όμως αυτό στην κυριολεξία ήταν η αφορνή που είχε αιτία. Ε, γιατί την πραγματική αιτία πρέπει να αλλού. Η πραγματική αιτία κατά τη γνώμη μας ε, της εφόγου των ΕΚΑ μέσα φυλακές, και αυτή τη φορά αλλά και τι προηγούμενες φορές είναι η προσπάθεια εγκαθίδ Ενό νέου τύπου καθεστώτος μέσα στις ελληνικέ φυλακέ. Δηλαδή η προσπάθεια εγκαθέδισης του καθεστώτος της αστυνομικής κυριαρχίας... ...μέσα στα κουλαστήρια και μέσα στις οικονομικές καταστήματα. Ε, αν πάρουμε για παράδειγμα τον τελευταίο χρόνο... ...θα μπορούσαμε πολύ σύντομα να δούμε το χρονικό παρόμοιο επιχειρήσεων... ...εσβολών ε, εκαμητών μέσα στις φυλακές... ...οι οποίες είναι πραγματικά δεκάδες έτσι, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εγώ συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο παράδειγμα των φυλακών Γκρεβενών. Είναι μια φυλακή απομονωμένη, κλειστή φυλακή. Έχω περάσει κι εγώ από εκεί. Και αυτή τη χρονιά που μα πέρασε, τα ΕΚΑ στην κυριολεξία εισέβαλαν πάνω κάτω 10 φορέ στις φυλακέ γραβενών. Χωρί να υπάρχει κανένα εμφανή λόγο, καμία φορμή, χωρί τίποτα. Απλώ γιατί έτσι θέλανε και μπήκαν μέσα. Με εντολή διεύθυνση, με εντολή Υπουργείου, με μια αγαστή δηλαδή. Τη Διοίκηση τη Φυλακή και του Υπουργείου Δικαιοσύνη και Δημοσία τα εκάμισέβαλαν στα καλά καθήκοντα μέσα στι φυλακέ Γρεβενών. Ε, ιδιαίτερα σε αυτέ τι φυλακέ, μάλιστα, εμφανίστηκαν πάρα πολλέ ε, σκηνές ε, βιοπραγίων των εκαμητών εναντίον των κρατουμένων και μιλάμε τώρα για συνθήκε που οι κρατούμενοι είχαν χειροπέδες στα χέρια έτσι. Δεν μιλάμε για συνθήκε συμπλοκή ή κάποια εξέγερση. Ε, οι λοιπόν χτυπήθηκαν, οι κρατούμενοι τους Βάλανε βάλαν του κρατούμενου να γονατίσουν κάτω, χρησιμοποίησαν τέιζερ, δηλαδή μηχανήματα ηλεκτρική εκένωση, πάνω στα σώματα των κρατουμένων και όλα αυτά για να δείξουν, θα το πω έτσι, λίγο λαϊκά, το ποιο κάνει κομμάτι στη φυλακή. Έτσι. Αυτή είναι η παρακαταθήκη αυτού του χρόνου που έχει δημιουργηθεί μέσα στι φυλακέ σχετικά με την παρουσία των ΕΚΑΜ μέσα στι βορειοσυνδικά καταστήματα. Ε... Ουσιαστικά το του στη... ναι. βασάνισαν. Δηλαδή, μιλάμε για ε, άμεσο βασανισμό, α πούμε. Κοίτα Με τον οποίο δεν ε, ασχολήθηκε ε, ε, κανεί. Ναι, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω θυματοποιημένα. Έτσι. Ούτε μου αρέσει να φουσκώνω τα γεγονότα. Αλλά στην κυρileξία, αυτό που συνέβη στι φυλακέ γρεβενών και είμαστε και εμεί οι ίδιοι σε θέση να το γνωρίζουμε εξαιτία των επαφών που έχουμε μέσα στι φυλακέ, ναι, ήταν βασανισμό. Ήταν μια ταπείνωση. Χωρί κανένα λόγο, έτσι. όχι ότι υπάρχει ποτέ λόγο για να τα πούμε με κάποιον κάποιος, άλλον. απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν ούτε καν οι αφόρμε, οι προφάσει. Να πεις ότι γινόταν μια γενικευμένη σύραξη. Κάτι έγινε στη φυλακή και τα εικά μπήκαν και έγινε αυτό που έγινε. Δεν έγινε τίποτα στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία. Έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλο τη ερώτησή σου, ε, που είναι και αυτό πάρα πολύ γιατί το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε καταγγελτικέ δηλώσει εδώ πέρα και να πούμε που τι συμβαίνει, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει σαν απάντηση σε αυτά που συμβαίνουν. Οι απαντήσει που έχουν δοθεί μέχρι στιγμή από αλλά και γενικότερα στα γεγονότα που συμβαίνουν στι φυλακές τον τελευταίο χρόνο, με τι συμβολέ του ΕΚΑΜ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια πρώτη και αρκετά δυναμική απάντηση που δόθηκε έξω από τα τείχη, βέβαια, σχετικά με τι συμβολέ των ΕΚΑΜ, ήταν. Η πρώτη πράξη του σχέδιου ΦΥΝΙΚΑΣ από την Ομοσπονδία της τη Φωτιά. Δηλαδή, η αναδύναξη του προσωπικού οχήματο τη διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού, λίγο καιρό μετά την εισβολή των ΕΚΑΜ για πρώτη φορά στι φυλακέ Κορυδαλλού. Ε, στην προκήρυξη, του δούμε καλά, που συνόδευε την ενέργεια, υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά ε, για το φαινόμενο τη αστυνομική κατοχή των φυλακών και συγκεκριμένα τη εισβολή των ΕΚΑΜ. Από εκεί και πέρα στο πρόσφατο γεγονός της ε, παρουσίας των ΕΚΑΜ μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, αυτό που έγινε εντός των τυχών αυτή τη φορά ήταν ότι οι κρατούμενοι μαζευτήκαμε, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να προβούμε σε μια συμβολική κίνηση τα μπορούσαμε να πούμε ενάντια στην απόφαση του να μπαίνουν έτσι μπάτης στις φυλακές, ε, και αποφάσισαμε... Το επόμενο μεσημέρι, να αρνηθούμε να πούμε μέσα κελιά χελιά μα. Αυτό λέγεται στάση. Ήταν μια μεσημεριανή στάση η οποία έγινε στι φυλακέ εδώ πέρα. Ε, επειδή δεν είναι ώρα να μεγαλωθούμε τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι πριν κάποια χρόνια κάτι τέτοιο θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Θα ήταν μια πολύ δυναμική κίνηση εντό του χώρου των φυλακών. Πλέον όμω, έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί και έχουν κερδιθεί πράγματα με στι φυλακέ, ε, γι' αυτό τη χαρακτηρίζω μια συμβολική κίνηση δηλαδή ενώ παλιότερα σε μια διακίνηση υπήρχε περισσότερα ακόμα και τα ΜΑΚΜΕΣ ενώ θεωρούταν κάτι σαν προάγγελος μιας εξέγεσης σήμερα μια μεσημεριανή στάση στον Κορυδαλό είναι απλώ μια συμβολική χειρονομία ε, απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο και σε αυτό το σημαίνει σημαντικό αυτό μισθεί και το εξή. ότι επειδή συχνά το είχαμε αντιμετωπίσει και εμείς τρίβουμε στη φυλάκη υπάρχει ένας διάχυτος, ε, μια διάχυτη μάλλον ρομαντική μυθοπλασία περί κοινοτήτων μέσα στη φυλακή, ότι υπάρχει μια ενδυνάμη επαναστατική κοινότητα μέσα στη φυλακή από τους παραβατικούς κύκλους των κρατουμένων κτλ. κτλ. Ε, εντάξει, είμαστε σε θέση 100% να διαψεύσουμε οποιαδήποτε τέτοια ψευδέστηση ε, και αυτό το κάνουμε γιατί οι ψευδεστήσεις δημιουργούν και απογοητήσεις. Επειδή μιλάμε και απευθυνόμαστε και σε νέου συντρόφου που ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, και κάποιο μπορεί να πέρασει το κατόφλι τη φυλακή, καλό είναι τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Μέσα στι φυλακέ δεν υπάρχει καμία αγωνιστική κοινότητα. Έτσι, υπάρχει έντονο το στοιχείο ε, τη ε, αδιαφορία, τη ρουτίνα, τη λουφιανιά και τη παθητικότητα. Το ζήτημα είναι ότι απλώ επειδή εμεί ω πυρήνε έχουμε διαμορφώσει κάποιε φιλικέ σχέσει με κάποιου. Που βιώνουμε κοινά πράγματα, όχι όμω μόνο ότι αντιλαμβανόμαστε κοινά τα πράγματα, απλώ βιώνουμε κοινέ καταστάσει. Έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο επικοινωνία μέσα στι φυλακέ, που υπάρχει κάποιο ο που στηρίζει τι κινήσει μα. Ξαναλέω όμω ότι αυτό το δίκτυο είναι καθαρά προσωποκεντρικό. Δεν αποτελεί το δείγμα μια επαναστατικής κοινότητα. Πολύ θα το θέλαμε. Αλλά καλό είναι να λέγονται τα πράγματα όνομα του, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν που έγινε ήταν μια μεσημεριανή στάση και ένα κείμενο το οποίο συνόδευσε την κίνηση μας αυτή ενάντια στην προσπάθεια της ε, αστυνομικής κυριαρχίας μέσα στη φυλακή. Μάλιστα. Ε, μιας και αναφέρθηκε σε, σχετικά με τα παρελθωτικά, ότι αυτό θα ήταν ένας προάγγελος πούμε, για μια ξέγερση ε, στο, στην προκειμένη περίπτωση, η στάση των ανθρωποφυλάκων ποια ήταν, Κοίτα, να δεις. Επειδή υπάρχουν εντό τη φυλακή αρκετά ιδιόμορφε ε, καταστάσεις εγώ θα περιοριστώ στο να σου πω το εξή: Ότι επειδή υπάρχουν και εσωτερικοί ανταγωνισμοί, Ότι όταν έρχεται η αστυνομία μέσα στι φυλακέ, αυτοί νιώθουν, οι υπάλληλοι νιώθουν ότι παραγωνίζονται. Ε, απέναντι στην κίνηση. Που έγινε, δηλαδή στη μεσημέρι η στάση των ανθρωποφυλάκων ήταν σχετικά ήπια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Ε... Τώρα, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει, είδαμε βασικά το τελευταίο διάστημα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το φασίστα Ρουπακιά, μέλο τη Χρυσή Αυγή, ένα πολιτικό θέατρο, θεατρικό τσίρκο να διεξάγεται στους τηλεοπτικούς δέκτες σε καθημερινή βάση με τους φασίστες να παρελάβουν με χειροπέδες βρίζοντας και απιλόντας πως πάσα κατεύθυνση ε, πια είναι η γνώμη σας για την παρουσίαση της Χρυσής Αυγής ως πολιτικά διοκόμενη δύναμης από τους ίδιους τους φασίστες και την ε, ταύτιση των διοκόμενων χρυσαυγητών με αναρχικούς αγωνιστές από ΜΜΕ και διάφορους πολιτικούς Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί μέσα στον Κορυδαλό από τη στιγμή τη άφηξή του στι γυναικείε πτέρυγε, ε, να υπενθυμίσουν. Ναι, ναι. Ε, Κοίτα, όταν συνέβησαν τα γεγονότα με την ε, Χρυσή Αυγή, τα πρώτα γεγονότα με την Χρυσή Αυγή, δηλαδή η συλλήψη των Χρυσαυγητών, εμεί εδώ πέρα πραγματικά ασχοληθήκαμε με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, μα ενδιέφερε, γιατί νομίζω πως και οι περισσότεροι βρεθήκαμε λίγο προεκπλήξεω. Ε, σίγουρα το θέαμα το οποίο αντικρίσαμε όλοι στου τηλεοπτικού δέκτε να παρελάβουν οι χρυσαυγίτε με τη συνοδεία τη αντιτρομοκρατική ε, κτλ., δεν είναι κάτι που το βλέπει κάθε μέρα. Ε, το ζήτημα όμω είναι να αποκτήσει τη διάβγεια και να βγάλει ένα πολιτικό συμπέρασμα για να κάνει μια πολιτική τοποθέτηση και να μην αρκεστεί σε μια εικόνα. Δηλαδή να μπορεί να έχει τη διάβγεια να διαβάσει πίσω από τι γραμμέ ενό γεγονότο. Ε, έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη ω ο αυτό αυτού πιστεύουμε είναι ότι η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εχθρού μα, δεν πρέπει να μας καμία περίπτωση. Γιατί αυτούς που θα βγει νικητής από αυτή τη σύγκρουση είναι μαθηματικά δεδομένο που θα στράφει μετά εναντίον. τι θα στράφει εναντίον. Είναι σίγουρο ότι μετά είναι η δικιά σου σειρά. Στη συγκεκριμένη σύγκρουση λοιπόν που έγινε μεταξύ του κράτους και της θέσης αυτό που βγήκε 100% ενισχυμένο είναι το κράτος. Και μάλιστα το κράτος της δημοκρατίας. Γιατί αυτό που παρακολουθήσαμε, έτσι όπως το περιέγραψες και εσύ την ερώτησή σου, είναι μία σκηνοθετημένη παράσταση νίκης του δημοκρατικού καθεστώτους. Τι απέναντί μα, πρωταγωνιστές, τα μαύρα ντή, τους κουκλοφόρους αντρομογρατικείς, και τα στελέχη τη Χρυσή Αυγή να περιφέρονται με χειροπέδε ω ως ως τρόπεα τη Δημοκρατία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το σκηνοθετημένο πλάνο το οποίο υπήρχε, γιατί επειδή έχουμε περάσει δυστυχώ και εμεί από την Αντιμοκρατική, ξέρουμε ότι είχαν τη δυνατότητα, αν θέλανε να του βγάλουν κάτω από το υπόγειο μπαράζ, από πίσω από τον καρά, του βγάλανε επίτηδε από την μπροστινή μεριά τη Γαδά, από την πρόσωψη τη Γαδά, ακριβώ για να πετύχουν το δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι. Δηλαδή το επικοινωνιακό παιχνίδι του θριάμβου της δημοκρατίας. Τώρα, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι γιατί έγινε αυτό. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Που η μία συμπληρώνει την άλλη. Γιατί εκεί κρύβεται το κομβικό ε, στοιχείο που θα πρέπει να αναλύσουμε και να προβληματιστούμε σχέση με αυτό. Γιατί όλο αυτό και γιατί τώρα. Το γιατί εμείς θεωρούμε ότι η απάντηση βρίσκεται την προσπάθεια, δημιουργία ενός του κλίματος φόβου από τη μεριά της δημοκρατίας απέναντι σε οποιονδήποτε και σε οτιδήποτε παρεκκλίνει από τη γραμμή της. Ακόμα, και να αυτούς παρεκκλίνει από τη γραμμή της, είναι ο φασίστας. Είναι ο συντηρητικός πόλος, με λίγα λέγια. Είναι η ακροδεξή πλευ πλευρά. Τώρα, το γιατί τώρα, και αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω ότι σαν οργάνωση. Έτσι, σαν μια παρακρατική συμμορία, μετράει κοντά στι τρει δεκαετίε ζωή. Ναι. Δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Έχει ξεκινήσει αρκετά παλιά, στα μέσα νομίζω, τη το δεκαετία του 80. Ε, γιατί λοιπόν επιλέχθηκε να χτυπηθεί τώρα, Αν κάποιο έχει μια καλή μνήμη, μια σχετικά καλή μνήμη, θα δει ότι και στο παρελθόν υπήρξαν εξίσου δυναμικέ αφορμές όπω και αυτή τη δολοφονία του παιδιού στον Καρατσίνη. Και όμω παρόλα αυτά το κράτο τότε δεν αποφάσε να προβεί σε μια τέτοιου είδου επιχείρηση καταφαλτική. Για παράδειγμα θα θυμίσω ότι όταν η Χρυσή Αυγή αριθμούσε το πολύ 200 με 300 άτομα πριν κάποια χρόνια, ο υπαρχηγός της, όχι κάποιος τυχαίος, όχι ένα τυχαίος ο υπαρχηγός της, ο τότε υπαρχηγός της, ο μαζί με τα πρωτοπάλικαρά του, είχαν ξυλοκοπήσει σχεδόν μέχρι θανάτου ένα αυθυντητή έξω από τα δεκαθέτησα Βελπίδων. Το κράτος δεν αποφάσισε τότε να κάνει μια κίνηση. Ή πριν κάποια χρόνια, όταν είχαν επιτεθεί ε, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι αυτόνομοι εναντίον των γραφείων τη Χρυσή Αυγή ε, στη Σολομού, με Μολότοφ, τότε είχαν βγει μέσα από τα γραφεία τη Χρυσή Αυγή με καραμπίνα και πυροβόλησαν τον κόσμο κάτω του. Πάλι τότε δεν είχε γίνει τίποτα από την μεριά τη αστυνομία όσον αφορά μια διευρυμένη κατασταλτική επιχείρηση εναντίον συνολικά τη Χρυσή Αυγή. Έτσι είχαν γίνει απλώ κάποιε έρευνε. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει ότι γιατί τότε δεν έγινε, που μάλιστα το πολιτικό κόστος θα ήταν ελάχιστο. Δηλαδή μια παρακατοική συμμορία που εκείνο το διάστημα δεν μετρούσε πάνω από 200 με 300 άτομα, ουσιαστικά δεν θα έλεγε κανεί τίποτα. Κανεί δεν θα έλεγε τίποτα. Πάλι θα βρει η δημοκρατία και σίγουρα με πολύ μικρότερη επιφάνεια θεάματο, γιατί τότε δεν είναι κάτι ισχυρό η Χρυσή Αυγή. Γιατί λοιπόν επέλεξε σήμερα που η Χρυσή Αυγή αποτελεί την τρίτη πολιτική δύναμη. Μετράει χιλιάδες οπαδούς και μέλη. Γιατί τι επέλεξε σήμερα να κάνει αυτή την εξώθαλμη κατασταλτική κίνηση. Νομίζω ότι η απάντηση είναι απλή. Ότι ακριβώς επειδή παλιότερη Υσή Αυγή σαν μια μικρή κρατική συμμορία λειτουργούσε και ως το μακρύ χέρι του κράτους. Δηλαδή έκανε και τη βρώμικη δουλειά. Και εκείνος ήταν αναλώσιμη. Γι' αυτό έχερε και ένα ενός τύπου άτυπης ασυλίας, Τουλάχιστον η αρχηγή δεν είναι πλέον η των 200-300 άνθρωπων. Η μπήκε πολύ δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο και μάλλον δεν αρκέθηκε από ό,τι φάνηκε να ξερογλύθεται από τα ψίχουλα που τις πετάγανε από το τραπέζι τα αφεντικά τη. Και θέλησε δυναμικά να έχει και αυτή ισομερή εξουσία. Με λίγα λόγια, μπήκε ανταγωνιστικά ω προ την επίσημη εξουσία. Και η επίσημη εξουσία σε αυτή την περίπτωση έδειξε τα δόντια και ουσιαστικά αυτού που μέχρι πριν θεωρούσε παιδιά τη και ήταν παιδιά τη, πλέον του αναγνώρισε ω εχθρού τη και του φυλάκισε. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την επιχείρηση που έγινε αντίον τη Χρυσή Ήταν δηλαδή μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών εξουσιαστικών πόλεων. Τώρα όμω από εκεί και πέρα, για να μην γίνονται φτωχέ προσπάθειε εξομοίωση, γιατί καλά το είπε, λε ότι σε κάποιου θα μπορούσα να πει ότι γενικώ αυτό θύμισε και λίγο ε, όλο αυτό το θέαμα στη Γαδά. Με του θυσαυγήτε ε, και τι χειροπέντε κτλ. Μήπω θύμισε λίγο κάποια συλλήψη ανταρτών πόλη, και μήπω υπάρχει μια επιδίωξη να εξομοιωθούν κάποια πράγματα, όπω είπα και στην πρώτη ερώτηση. Ε, εγώ στέκομαι τουλάχιστον πολύ μακριά από θυματοποιημένε λογικέ. Ε, Όμω επειδή έχουμε περάσει κι μέσα από την αντιτρομοκρατική, το μόνο που μπορούμε να πούμε με κάθε σιγουριά είναι ότι ε, ούτε σου βλάκει αντρογραμμίσει την Δημοκρατική. Ούτε πώ στο Facebook όπω έκανε οι ξαυγήτες, ούτε είχαμε φιλικέ κουβέντιουλε με του Έτσι, Ούτε τι χειροκουβέντε μπροστά και έκαναν βόλτα έτσι μπροστά στι κάμερε. Είναι δύο τελείω ανώμυνα πράγματα, τα οποία κανεί μα κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να τα συγκρίνει. Ε, στο τελευταίο σκέλο τη ερώτηση, ίσω αν θυμάμαι καλά, με ρώτησε για τι φυλακέ. Για, για την ε... για το τι κλίμα επικράτησε στον κορυδαλό ε, μετά την αφιξή. Ναι, τους. ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Και τα επειδή ακούστηκαν πολλά έτσι, και πολύ καλά, κάνει και το ρωτά, γιατί ακούστηκαν και εσχράψεματα μέσα από τα μίντια. Ε, θυμάμαι που ήμασταν εδώ πέρα μαζεμένοι και σαν συνωμοσία και βλέπαμε ειδήσει και γελάγαμε πραγματικά γιατί λέγανε ότι και οι πυρήνε μαζί με του ε, κρατούμενου που ε, του έχουν παρασύρει, εγώ στο, στο δικό του ρεύμα, δεν ξέρω πώ το λέγανε, ότι πήγαν μπροστά στη Διευθύντρια και στην υπηρεσία τη φυλακή. Και ζητήσανε να μην έρθουν εδώ πέρα οι Χρυσαυγήτε και δεν είναι πρόσδεκτοι και κάτι τέτοια πράγματα. Ε... Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ποτέ, ποτέ, μα ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για τον απλούστατο λόγο ότι τον εχθρό σου τον θέλει κοντά σου. Δεν τον θέλει μακριά σου. Δεν μπορεί να κάνει πόλεμο εξ αποστάσεω. Φυσικά και θέλαμε να έρθουν οι Χρυσαυγήτε στις φυλακές Κοβινταλού και φυσικά και θέλαμε να τους συναντήσουμε. Ξέρεις, για να σου επιδείξουμε και το δικό μα τρόπο φιλοξενία. Και όλα αυτά που θα υπακολουθήσουμε μαζί του. Αλλά δυστυχώ δεν είχαμε αυτή τη χαρά, γιατί πολύ γρήγορα και πολύ έγκαιρα τόσο η πίεση όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνη αντιλήφθηκε ότι πρόκειται να γίνει εδώ πέρα. Η Ξυγκή δεν θα καλό στην δημοκρατική μέσα στη φυλακή. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκονται απέναντι στι του δεν υπάρχει δυνατότητα να δηλαδή ε, μια φυσική όπως, σε καμία περίπτωση ε, όταν συνέβησαν αυτά με την χρυσή Αυγή, ε, σαφώ υπήρξαν φίλοι κρατούμενοι που έχουμε συνδεθεί μας μα, αυτό που είπα και πριν, μέσα από τι προσωπικέ μα απαντήσει και προσωπικέ μα σχέσει, ε, ένα δίκτυο φιλία δηλαδή που υπάρχει στι φυλάκε, που ήταν έτοιμοι πραγματικά να ορμήσουν να γίνει η σύγκρουση που θα έπρεπε να γίνει με του χρυσαυγήτε. Όμω ιδιαίτερα στου Έλληνε κρατούμενου, και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε κρατούμενοι, αρκετοί μάλλον Έλληνε κρατούμενοι, που στην πραγματικότητα είναι κρυφή υποστηριχτέ τη Ισραήλ. Για όποιον έχει κάνει φυλακή, γνωρίζει πολύ καλά τον διάχειτο ρατσισμό που υπάρχει με τι φυλακέ και δυστυχώ είναι ένα ρατσισμός... ο οποίο δεν προέρχεται μόνο από του Έλληνε προ του ξένου, αλλά και προ του ξένου ανάμεταξύ του και προ του Έλληνε. Το ρατσιστικό στοιχείο ή το σεξιστικό στοιχείο ή το πατριαρχικό στοιχείο ή το ιεραρχικό στοιχείο βασιλεύεται με τι φυλακέ. Πολλοί λοιπόν ελληνικά κατούμενοι είναι κρυφοί υποστηρικτές τη Χρύσης όμως δεν μπορούν να φανερώσουν τις πραγματικές προθέσεις γιατί πολύ απλά φοβούνται τα αντίπινα τα οποία θα εκφράσουν ανοιχτά εναντίον τους ας μην ξέρω από εμάς. Αυτή είναι η κατάσταση και η εικόνα στις ελληνικές φυλακές σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Επίσης, σχετικά με το προηγούμενο μια παρένθεση δικιά μου ε, επειδή είχαν υπάρξει κουβέντες, ενδιαφέρον έχει και η χρονική περίοδος και η ημερομηνία που έγινε από παράνομη νόμιμη η Χρυσή Αυγή σε μια περίοδο αναταραχών που ο κόσμος κάπως είχε περάσει λίγο πιο διάχυτο το εξεγερσιακό αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στοιχείο, έτσι υπήρχε μια Δυσαρέσκεια απέναντι στο καθεστώ και σε όλα αυτά, και ξαφνικά βλέπουμε ότι διωγκώθηκε. Ξαφνικά έγινε γνωστή η Χρυσή Αυγή σε περιοχέ που δεν την ήξερε κανένας Την ξέρανε mm -hmm. μόνο όσοι παλεύαμε, α πούμε, με το φασισμό και ξέραμε, α πούμε, γιατί υποκείμενα επρόκειτο. Και ξαφνικά ήρθαν ας πούμε, οι Πασόκοι, την νομιμοποίησαν και πήρε μια τεράστια διαφήμιση. Υπήρξε μια τεράστια διαφήμιση. Που κατ' εμέ τουλάχιστον δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Ήταν μια πολύ στοχευμένη πολιτική κίνηση από τη, τα κόμματα της εξουσίας, α πούμε, που κατάφεραν και κατάφεραν να το κάνουν αυτό ξεκάθαρα. Ας πούμε, να διχάσουν τον κόσμο και είδαμε κόσμο ο οποίο είχε βγει το 8 στο Σύνταγμα και πετούσε πέτρε στους μπάτσου και φώναζε Ξέρω εγώ αντιπατσικά συνθήματα κτλ. το Δεκέμβρη. Μετά να πηγαίνουμε με τους χρυσαυγίτες λόγω lifestyle ή διαφήμισης. Mm -hmm. αυτό, είναι αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ε, σχετικά τώρα ε, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το DNA. Ε, με αφορμή τη δολοφονία των δύο νέων ναζί στον Νέο Ηράκλειο, ε, οι Μπάτσι και τα ΜΜΕ προβάλλουν ε, επίμονα το DNA ως τα, το ακράδαντο πιστήριο στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση και σε κάθε υπόθεση, πολύ σημαντικό αυτό, θα θέλαμε τη γνώμη σας επί του θέματος. Ποια είναι η δική σας εμπειρία αναφορικά με το DNA ως ενεχοποιητικό στοιχείο. Σε ποιο βαθμό έχει χρησιμοποιηθεί στην υπόθεση της συνωμοσίας πυρίων τη φωτιάς. Κοιτάξτε, στο το DNA όπω εξελίσσονται τα πράγματα, ε, τι είναι να γίνει. Βασικά δεν τι είναι να γίνει. Είναι πλέον το νέο αποτύπωμα. Το νέο αποτύπωμα για τις αστυνομικέ έρευνε και τις αστυνομικέ αρχές. Τώρα, σαν να αφορά την του. Προφανώς η αξιοπιστία του είναι πάρα πολύ αυτισβητήσιμη, καθώς το DNA, δηλαδή το γενετικό υλικό, ε, πάρα πολύ εύκολα μεταφέρεται. Για να γίνει και πιο κατανοητό ε, και να έχει και μια αξία αυτό που λέμε, φέρω ένα παράδειγμα, ότι αν εγώ π.χ. κάθομαι ε, με μια παρέα φίλων κάπου και πίνω καφέ, έτσι, πολύ πιθανόν πάνω μου εκείνη τη στιγμή να αποκτήσω και DNA αυτού φίλων, δηλαδή, ένας φαγονίδιος σάλιου, μία τρίχα αποέφυγε από ένα αέρα και κόλλησε πάνω στην μπουφάνη μου ή κάτι τέτοιο. Αλλά λοιπόν στη συνέχεια εγώ φύγω από αυτή την παρέα και πάω, για παράδειγμα, σε μία αποθήκη που κρατάμε οπλισμό για την οργάνωση, του φορά της παράδειγμα, ε, εκεί πέρα, μεταφέρω πάνω μου ένα DNA ε, ενό άλλου προσώπου, το οποίο μπορεί να μην έχει καν ιδέα για την ύπαρξη αυτή τη αποθήκη και μπαίνοντα εγώ μέσα σε αυτήν την αποθήκη και κάθομαι... Στον χώρο, παρευρισκόμενο στον χώρο πλέον, να πέσει η τρίχα αυτή που έχω εγώ πάνω στο κουφάνη, γιατί είχα το άγχο μέσα σε αυτό το χώρο. Σε μία λοιπόν υποτιθέμενη ε, ε, εισβολή μπάτσων σε μία αποθήκη και στην ανείχνευση διαφόρων γενετικών υλικών, θα βρίσκανε και το γενετικό αποτύπωμα, λέει το γενετικό υλικό ενό ατόμου το οποίο δεν θα έχει καμία μα καμία ούτε σχέση ούτε γνώση με την ύπαρξη αυτή τη αποθήκη. Ε, καταλαβαίνουμε λοιπόν του συνηρμού και του ακροβάτισμού που μπορεί να. Ε, να προκαλέσει ε, να τύχει η γονός και να διευκολύνει την αντιτρομογρατική στις δικές της ή να δημιουργήσει υποτιθέμενες ερευνε Αν λοιπόν κάποτε λέγαμε για μεταφερόμενα αποτυπώματα που υπάρχουν και μεταφερόμενα αποτυπώματα σήμερα υπάρχει βεβαιότητα ότι το DNA 100% μεταφέρεται ε, πάνω σε ρούχα πάνω σε ανθρώπους, σε οτιδήποτε Από εκεί πέρα αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μα εξοικειώνει με νομικά επιχειρήματα. Δηλαδή, απέναντι στην αστυνομική αναβάθμιση και στην τεχνολογική διεύρυνση τη αστυνομική έρευνα, εμεί δεν πρέπει σαν αναρχικοί, κάτι γνώμη μα, αυτό που πρέπει να κάνουμε να διαβάσουμε πιο πολύ τον ποινικό κώδικα, το, του νόμου και να αρχίσουμε να αντιπαραβάλλουμε νομικά επιχειρήματα απέναντι στο φασιστικό, στη φασιστική αυτή μέθοδο DNA. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, μια και είμαστε αναρχικοί, όχι είναι να γίνουμε ακόμα πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, μεταφέροντας την εμπειρία και το βίωμα που έχει ο καθένας μας, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση και σε νέους συντρόφους που θέλουν να ασχοληθούν με έκνομες εξηγητριακές πρακτικές στο τι πρέπει να προσέχουν, στο τι πρέπει να αποφεύγουν, Γενικώ το τι πρέπει να γνωρίζουν ε, για τις μετοδεύσεις του εχθρού. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα και μέσα από φυλάδια με οδηγίε χρήσης εντό εισαγωγικών για παράνομες πράξεις και διάφορα άλλα πράγματα. όσον αφορά την δικιά μας υπόθεση της τη φωτιάς και πού είχε εφαρμοστεί και αν είχε εφαρμοστεί η τακτική του DNA, εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Είναι η περίπτωση της επίθεσης που έγινε στο αστυνομικό τμήμα της Πλατείας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μια επίθεση κατά την οποία έκανε τα περιπολικά που βρισκόντουσαν εκεί φέρα έξω κάποιες ε, μηχανές καθώς και να άτομα της στο του αστυνομικού Τέλος πάντων κατά την ε, διαφυγή από εκεί πέρα οι μπάτσοι εντόπισαν μετά από κάποιες μέρες, δεν ξέρω πότε τουλάχιστον δηλαδή, υπάρχει στην, ε, ε, στην έκθεση των επιστήριων ε, σε απόσταση 100 μέτρων από το αστυνομικό τμήμα ένα γάντι πεταμένο μέσα σε ένα σκουπίδο Αυτό το γάντι... Έφερε γενετικό υλικό, έφερε το δικό μου γενετικό υλικό. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχουν βάλει μέσα στη δικογραφία. Ε, πάντως πιστεύω ότι από εδώ και πέρα το ζήτημα του DNA, το βλέπετε κι εσείς έξω, ότι θα είναι η πρώτη γραμμή κρούσης της αστυνομική καταστολής ε, σχετικά με υποθέσεις οι οποίε απασχολούν. Ε, θα φαίνω ένα παράδειγμα ε, από μια άλλη χώρα η οποία έχει τη φήμη Τη ε, πολύ εξειδικευμένη καταστολή, μια χειρουργική καταστολή, είναι το πράγμα τη Γερμανία. Πριν κάποια χρόνια, με κάποιου συντρόφου από εκεί, μιλάγαμε και μα είχαν μεταφέρει μια εμπειρία, η οποία ήταν η εξή. Ε, κατά τη διάρκεια μια πορεία, ειρηνική πορεία, ειρηνική ενδοσαγωγή, μια αντιφασιστική πορεία, δηλαδή δεν είχε συμβεί τίποτα. Καθώ λοιπόν γινόταν αυτή η πορεία, ε, υπήρχαν κάμερε τη αστυνομία που καταγράφαν τα πρόσωπα και τι κινήσει των διαδηλωτών στον μπλοκ του και από πίσω από την πορεία, πίσω από του μπάτσου, ακολούθησε ένα συνεργείο καθαρισμού. Αλλά ένα συνεργείο καθαρισμού, όχι σαν αυτά που βλέπουμε και εδώ πέρα, να παζέμε τα τρικά και κάτι τέτοιο. Ένα συνεργείο καθαρισμού το οποίο με λεπτέ χειρουργικέ κινήσει έπαιρνε γόπε ε, από τσιγάρα, ε, τσίχλε και τα μάζευε σε ειδικά κουλάκια. Τι κάνανε λοιπόν μετά οι μπάτσοι και γενικώ η αστυνομία. Ε, οι κάμερε που τραβάγαν του διαδηλωτέ τραβάγανε. Τους και το πότε να διαδηλωτή πετά το τσιγάρο του κάτω, πότε φτύνουν μια τσίχλα και κάναν ταύτιση του τσιγάρου που μαζέψαν με το συγκεκριμένο πρόσωπο του διαδηλωτή και σύγκριση του γενετικού υλικού από το τσιγάρο με ανεξυχνίαστες υποθέσεις εξερμηστικής ε, αναρχικής δράσης για να δουν αν υπάρχει ταύτιση. Και δημιουργούσαν έτσι μια άτυπη τράπεζα γενετικού υλικού. Ένα φακέλωμα ουσιαστικά. Ένα φακέλωμα. Από μια πορεία, από ένα τυχαίο γνώρι που παίρνει, ήσουν σε μια πορεία, πέταξε το τσιγάρο σου. Είχε καταγραφεί το πρόσωπο από την κάμερα, δεν υπήρχε κάποια έκνομη ενέργεια. Είχε καταγραφεί το πρόσωπο, γινόταν αντιστοιχεί από αυτό το τσιγάρο, το πενταξιωτάδο διαδηλωτή. Πάμε για να δούμε ένα απασχολεί το DNA του. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και ίσω κάποια στιγμή να το δούμε και εδώ πέρα δυστυχώ, έτσι όπω πάει η κατάσταση. Και mm -hmm. με τη συνεργασία Τώρα σε μια ερώτηση που μας έχει έρθει από έναν Κροατή, ε, Μιας και αναφερθήκαμε στη δολοφονία των δύο ναζίδων ε, mm -hmm. Ρωτάει την άποψή σου σχετικά με την εκτέλεση αυτή Στη συγκεκριμένη πολ ε, πολιτική συγκυρία Και ποια η άποψή σου για την ανάληψη ευθύνης Η οποία βγήκε χθες έτσι, για όσους δεν το έχουν ε, μάθει ε, Δημοσιοποιήθηκε χθε η ανάληψη ευθύνη. Ε. Ναι κοίτα να δεις, ε, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά και γράφτηκαν αλλά τόσα ε, σχετικά με την επίθεση που έγινε και την εκτέλεση των δύο αναζή, εγώ το μόνο που μπορώ να πω και να περιοριστώ σε αυτό, είναι το εξή. ότι κάθε στιγμή είναι μια υπέροχη στιγμή επίθεσης απέναντι στην νοναζή τίποτα λοιπόν, παραπάνω το αργότερο. οποιοςδήποτε δεν χάρηκε με αυτό που έγινε αλλά θα κάνει να αναρωτηθεί ε, και το... Τι σημαίνει ένα τελικά και γιατί ο ίδιο λέει ότι είναι αρχικό, και αποπροτηρίζει αναρχικός. αρχικό. Για μένα είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την προκήρυξη, επειδή ακριβώ βγήκε μόλι, δεν την έχω διαβάσει, δεν έχω πρόβλημα να διαβάσει, οπότε έχω μάθει και ένα μεγάλο κείμενο. Οπότε αυτό δεν... είναι. Είναι 18 σελίδε. Είναι πράγμα. πολύ μεγάλη και αναφέρεται σε πολλά θέματα. Γενικά, επειδή εγώ έκαθασα τη διάβασα, ας πούμε, όχι όλοι, γιατί ήταν όντω πάρα πολλέ σελίδε. Ε, Αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα όπως ας πούμε, την τάφτιση χρυσή αυγή Νέας Δημοκρατίας που έχει δυνατό point Έχουμε ακούσει και για τη χρηματοδότηση που έπεφτε από τη Νέα Δημοκρατία πούμε, στη Χρυσή Αυγή. Αναφέρεται σε, σε Ισπανία, Ντουρούτι. Πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά ο λόγος τουλάχιστον δεν, δεν φαν, φάνηκε λίγο σε φάση ε, όχι απόλυτα αναρχικό πούμε κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ εκτενή, αναλυτική, μεγάλη προκήρυξη mm -hmm. ε, η οποία βγήκε και εντάξει σίγουρα με το γεγονός ήταν ε, τουλάχιστον ευχάριστο και μας έβαλε και μάλιστα σε, πολύ ευχάριστα στο νέο μήνα ήταν πρωτομηνιά όταν έγινε αυτό mm -hmm. είχε εξημερώνει ημέρων πρωτομηνιά και ήταν ένα ευχάριστο μειονδύο τώρα σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση Mm -hmm. ε, επειδή έχει έρθει και μια άλλη ερώτηση Ιντερνετικά η οποία όμω κολλάει με την, με την επόμενη Όχι δεύτερη με την επόμενη ερώτηση ε, mm -hmm. Έχει να κάνει με τη θεωρία των δύο άκρων Ποια είναι η θέση τη mm -hmm. οργάνωση πάνω στο θέμα Και μετά μπορούμε να διαβάσουμε Νομίζω και την ερώτηση από τον Ακροατή Βεβαίω. Κοίτα να δείξω. Η θεωρία των δύο άκρων Αυτή την περίοδο είναι ίσως η πιο Πολυσυζητημένη θεωρία ε, εγώ θα μπορούσα πάντως να αντιστρέψω το ερώτημα ε, για να απαντήσει δηλαδή κάποιο για το ποια είναι η θέση του στη θεωρία των δύο άκρων, θα πρέπει να απαντήσει πρώτα στο ποια είναι η θέση του για τον οφείλιο πόλεμο. Και όταν εννοούμε οφείλος πόλεμο, εννοούμε για ένα πόλεμο αξιών και συνειδήσεων και όχι ένα πόλεμο σημεών ή οικονομικών συμφερόντων ή ειδαφικών διεδικήσεων. Δηλαδή για το μόνο πόλεμο που αξίζει πραγματικά να δώσει στους μάχης. Ε, ο πόλεμο λοιπόν και ο εμφύλιο πόλεμο πάντα διεξάγεται μεταξύ δύο άκρων. Έτσι είναι η φύση του πολέμου. Το ζήτημα είναι ποια είναι αυτά τα δύο άκρα. Η Χρυσή Αυγή στην προκειμένη περίπτωση είναι η μία πτυχή του ενό άκρου. Το ξαναλέω γιατί είναι σημαντικό. Για μα η Χρυσή Αυγή δεν είναι το ενάκρο. Είναι η μία πτυχή του ενό άκρου. Του συντηρητικού άκρου. Έτσι. Είναι ίσω η πιο ε, χοντροκομμένη, αγενή. Τραχεία, αλλά ταυτόχρονα και γραφική πτυχή του συντηρητικού άκρου. Γιατί πραγματικά κοφτερή αιχμή του συντηρητικού πόλου δεν φοράει ούτε μαύρα μπλουζάκια με λογότυπα της χρυσή αυγή που θυμίζουν λίγο την αισθητική των Έτσι ούτε έχει μπρατσάκια φτιάγμενα στα, στα γυμναστήρια. Φοράει γραβάτες, φοράει κουστούμια έτσι, και αποκαλείται δημοκρατικό τόξο. Αυτό είναι το ένα άκρο που είναι και το πιο ύπουλο είναι το πιο επικίνδυνο. Και στοχεύει... Είναι αυτό το άκρο. Παίζουν, παίζουν. Και στο πολύ πιο καλά σχετικά με τον κοινωνικό έλεγχο. Γιατί ε, από τη ναι. μία έχει στου χρυσαβίτε, οι οποίοι πουλάνε και λίγο lifestyle λίκη, δηλαδή είναι ένα γεγονός ότι το lifestyle τους έδωσε πάρα πολλούς ανεκέφαλου προστυκτέ, από την άλλη έχει στους νεοφιλελεύθερους τενεκέδε, οι οποίοι του χρησιμοποιούν. Προκειμένου να τραβήξουν όταν τελειώσει τη δουλειά όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, προσπαθούν να τραβήξουν ξανά το ξεφαλάκι. Έτσι ακριβώ είναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το άκρο, δηλαδή το άκρο του δημοκρατικού τόξου, είναι οι διαχειριστέ και οι ιδιοκτήτε του κόσμου. Έτσι. Είναι οι τραπεζίτε, είναι οι διευθυντέ, είναι οι βιομηχανοί, είναι οι, οι μεγάλοδημοσιογράφοι, είναι οι πολιτικοί και μέσα σε αυτού είναι και οι θελόδουλοι ψηφοφόροι. Τουλάχιστον εμεί θεωρούμε ότι κανεί δεν είναι αθώο. Κανεί δεν, γνω... δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν γνωρίζω. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε. Το ζήτημα λοιπόν είναι και το στίχημα. Ποιο είναι το άλλο άκρο. Υπάρχει άλλο άκρο. Ακριβώ λοιπόν αυτό είναι που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμεί. Δηλαδή να δημιουργήσουμε το άλλο άκρο. Να δημιουργήσουμε το άκρο του αναρχικού Ανταρτικού Πόλη. Μακριά από ρεφορμιστέ αναρχικού. Μακριά από τα αριστερά δεκανέκια του συστήματο. Να δημιουργήσουμε το άκρο των αναρχικών τη πράξη. Να δημιουργήσουμε το άκρο. Θεωρήσουμε το άκρο των μηδενιστών, των χαοτικών, το, το άκρο το οποίο επιθυμεί να γκρεμίσει αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Γενικότερα αντιπαθούμε τη μέσα εδώ. Κάπου έχει γραφτεί το μέτριο σκοτώνει. Και είναι μια αλήθεια. Το μέτριο σκοτώνει. Ε, η ομορφιά τουλάχιστον για μα υπάρχει μόνο στα άκρα. Άλλωστε ο καθένα μα, εσύ και εγώ και ο καθένα που ακούει, ποια είναι αυτά που θυμάται στη ζωή του. Είναι οι αποφάσει και οι επιλογέ που πήρε στην κόψη του δεν θυμάται τη ρουτίνα μια μετριότητα, μιας συμβασμένη μιας καθημερινότητας. Θυμάται τις επιλογές και τι που πήρε στα άκρα. Εκεί που πραγματικά παίζεται το στοίχημα της ζωής. Αν λοιπόν θέλουμε κάτι, θέλουμε να είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι της κόψης του ξεραφίου. Εκεί που πραγματικά παίζονται όλα. Σαφώς και υπάρχει επίσης και αυτή η ρητορική, επειδή χρησιμοποιείται γενικά όπως προείπαμε τους φιλελεύθερους, Υπάρχει και η λογική την οποία εγώ την ε, αντιλαμβάνομαι ας πούμε κάπως σαν ε, λογική ας πούμε ότι προσπαθούμε να παραπείσουν για δύο άκρα προκειμένου να τραβήξουν στο νεοφιλελευθερισμό ενώ στην ουσία μπορεί πολύ εύκολα αυτό να μεταφραστεί ως ε, την ύπαρξη δύο κόσμων δύο κόσμων οι οποίοι mm -hmm. δεν μπορούν να συμβιώσουν είναι δεδομένο αυτό δεν μπορούν να συμβιώσουν οι φασίστες με τους αναρχικού και τους αντιφασίστε είναι δεδομένο δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια κοινωνία γιατί απλά θα είναι ένα χειλός που θα βράζει και κάποια στιγμή θα επέλθει η έκρηξη ας πούμε ε, υπάρχουν yeah. απλά δύο κόσμοι οι οποίοι συγκρούονται και είναι τώρα το ζήτημα το ποιος θα επικρατήσει τουλάχιστον από τη δικιά μου σκοπιά ε, και τώρα σχετικά με την ερώτηση που είπα το Ικολάη ήρθε σχετικά με τη Μαρφίν και για yeah. το σύντροφο που διώκεται Πώ βλέπει αυτή τη ε, σκευωρία που έχει δημιουργηθεί μετά το περιστατικό του Μαρφίν, Κοίτα, νομίζω ότι πολύ συνοπτικά μιλώντα για αυτό το θέμα, ότι με αφορμή τη Μαρφίν, το κράτο, το σύστημα και προφανώ τα φερέφωνα τη δημοσιογράφη, αυτό που θέλαν τόσα μα τόσα χρόνια, δηλαδή τι θέλαν να δημιουργήσουν, Θέλαν να δημιουργήσουν την εικόνα και την αίσθηση των παρανοϊκών κουκουλοφόρων που στρέφονται κατά πάντων, έτσι, και θέλουν να δολοφονήσουν και να κάνουν και να αράνουν και τα λοιπά. Συνέβη, λοιπόν, αυτό το περιστατικό που συνέβη με τη Μαρφή, επένδυσαν πάνω σε αυτό το γεγονός, το κράτος και οι δικητές του, έτσι, επένδυσαν πάνω σε αυτό το γεγονός για να δημιουργήσουν την κατάλληλη ε, ατμόσφαιρα, να αναδείξουν και να καταδείξουν μάλλον τους αναρχικούς ως υπεύθυνος, Τη δολοφονίας τριών ανθρώπων, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν στόχη, αυτό το, το ξέρουμε όλοι έτσι. Ε, είναι προφανώς μια ε, καλωστημένη παράσταση, στην οποία παίζουν όλα τα μήντια και αν παρατηρήσει κάποιος παίζουν ε, με ιδιαίτερη έμφαση και προσπαθούν να βγάλουν ε, από τώρα κατά αποφάσει. Και είναι μια ιστορία που σίγουρα θα πρέπει ο κόσμος να ασχοληθεί ε, εκτενώς μαζί της γιατί πάνω σε αυτήν την υπόθεση ίσως ανοίγει ο δρόμος ε, για μια νέα προπαγάνδα τέτοιου είδους απέναντι στον αρχικό ανταπτικό απέναντι στις αναρχικές πρακτικές. Ναι, και υπάρχει και το θέμα α πούμε ότι γενικά ο λόγος όπως πολύ σωστά είπες είναι πολύ στοχευμένος και πατάνε πάνω σε γεγονότη για να κατευθύνουν συνειδήσεις και την αντίληψη γενικά ας πούμε, του όχλου χωρίς ποτέ να δίνεται έμφαση ας πούμε, στην αφορμή και στον πραγματικό υπέτειο γιατί υπάρχει αυτή η κλειστή λογική του βλέπω μόνο την πράξη και όχι αυτό που φέρνει την πράξη, ας πούμε, αυτό που τη φτάνει ας πούμε, στο σημείο. Ε, τώρα το, το επόμενο έχει να κάνει με τη λειτουργία διάφορων μέσων και εγχειρημάτων αντιπληροφόρησης και ποιο ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να διαδραματίσουν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο κάτι το οποίο στην αρχή κάπως ακούστηκε αλλά μπορεί κάπως να επεκταθεί ειδικά για τον διεθνισμό mm -hmm. Ναι ε, Κοίτα να δεις για τα μέσα αντιπληροφόρησης ε, εγώ πιστεύω ότι η συμβολή του πραγματικά είναι τεράστια. Έτσι. Οπότε, τον τρόπο που διατυπώθηκε, <σοίλιο> γιατί πραγματικά η απίχυση και η απεύθυνση που έχουν και οι δυνατότητε και οι δυναμικέ που δημιουργούν τα μέσα πληροφόρηση, πραγματικά είναι τεράστιε. Καταρχά, ξεκινάμε με, το με ένα από τα πιο σημαντικά, το οποίο κολλάει πολύ και με το ζήτημα τη μαθήν που είπε. Είναι το εξή, ότι τα μέσα πληροφόρηση σπάνε τον τοίχο σιωπή που εγκλωβίζουν πολλές φορές, που εγκλωβίζουν πολλές φορές στο σύστημα της πράξης μας. Δηλαδή, επιτέλους μπορούμε να μιλήσουμε εμεί οι ίδιοι για τις πράξεις μας. Δεύτερον, και αυτό που λέμε το πρώτο, επιτίθονται στη συκοφαντία και την προπαγάνδα της κυριαρχίας που θέλει να παρουσιάσει τις αναρχικές πρακτικές ως έργο παρανοϊκών. Το ίδιο γίνεται και με τη Μαρφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τρίτο και βασ... εξίσου βασικό, είναι αυτό που είπαμε για τον διεθνισμό. Δηλαδή, τα μέσα αντιπληροφόρηση αποτελούν ένα διεθνέ σταυροδρόμι συνάντηση συντρόφων από διαφορετικέ χώρε με διαφορετικέ εμπειρίε, μιλάνε διαφορετικέ γλώσσε, και όμω συναντιούνται μέσα από τα μέσα αντιπληροφόρηση και γνωρίζουν ένα τον άλλον σαν αποτύπωμα αντίληψη, στάση και συμπεριφοράς. Δεν θέλουν να γνωρίζετε προσωπικά, γνωρίζουν τα ρεύματα αντιλήψεων και πρακτικών. Ε... Αλλά μέσα από κείμενα και προκήρυξει, συχνά έχουν δημιουργηθεί και οι όροι για την έναρξη μια διεθνή συζήτηση, η οποία μάλιστα εκφράστηκε μέσω τη πράξη. Κατά μία έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διεθνέ σχέδιο Φίνικα, το οποίο πλέον πραγματοποιή, πραγματοποιήθηκε σε τρει χώρε, στην Ελλάδα, στην Ινδονησία και στη Ρωσία, μέσα από τα μέσα αντιπληροφόρηση έσπασε το γεωγραφικό περιορισμό του. Δηλαδή, έτσι οι ενέργειε γίνανε γνωστέ και στην Ινδονησία και στη Ρωσία και ενέπνευσαν κάποιου συντρόφου εκεί πέρα οι οποίοι θέλησαν να προσυπογράψουν το ίδιο σχέδιο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα, το διεθνέ project τη ΦΑΕ, τη Αντιψηφιακή Ομοσπονδία, το διεθνέ εγχείρημα τη Αντιψηφιακή Ομοσπονδία, προωθήθηκε πάρα πολύ μέσα από τα μέσα αντιπληροφόρηση. Μέχρι το 2007, αν καλά, οι ίδιοι οι σύντροφοι τη σε, σε ένα δικό του κείμενο είχαν πει ότι. Δυστυχώ, η άδεια ποινική ομοσπονδία μέχρι στιγμή έχει περιοριστεί εντό του ιταλόφωνου κινήματο. Όμω η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων αντιπληροφόρηση και κυρίω των μεταφραστικών δικτύων, που πρέπει να γίνει και μια ειδική αναφορά εδώ πέρα, έτσι, η ΦΑΗ κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα διεθνέ δίκτυο με δεκάδε πυρήνε σε πάρα πολλέ χώρε του κόσμου. Σε αυτό το σημείο, Νικόλα, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την ιδιαίτερη σύμβολη μεταφραστικών δίκτυων. Ε, μεταφραστικά δίκτυα όπω το έρευος, όπως μισό λεπέκη φίλε μου. Λοιπόν, μεταφραστικά δίκτυα όπως είναι το έρευος, που είναι ένα μεταφραστικό δίκτυο με το οποίο νιώθουμε και μια ιδιαίτερη πολιτική συγκένεια. Αλλά και το μεταφραστικό δίκτυο του Κόντα. Ίμφω, που οι σύντροφοι εκεί πραγματικά κάνουν ακούρα στη δουλειά. Έτσι, έχουν να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο δεδομένων για να μεταφράσουν και όμω ανταποκρίνονται σε αυτό πολύ δύσκολο έργο. Πραγματικά αυτά με τα μεταφραστικά δίκτυα, βάζει και με άλλα μεταφραστικά δίκτυα που υπάρχουν, έχουν διαδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ρεύμα τη Μαία Αναρχία και γενικότερα τη αναρχία πράξη. Ε, θα μπορούσαμε να πω ότι οι σύντροφοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα εγχειρήματα είναι οι αόρατοι σύντροφοι, τόσο αγριόμε το αώρατι, που προσφέρουν τα μέγιστα. Τα μέγιστα σε αυτό που εμεί λέμε διάχυση. Τη Αναρχική Θεωρία και Πράξη. Τώρα, εμεί καλά τα λέμε, αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και να πει κάποιο, ρε παιδιά, πώ τα αφουσκώνεται λίγο. Ε, οπότε έχει μια μεγάλη αξία να δούμε και από τη μεριά του αντιπάλου, δηλαδή από τη μεριά του κράτου και τη εξουσία, ποια είναι η αντιμετώπιση των μέσων αντιπληροφόρηση. Πρώτο, πρώτο και καλύτερο, έχει την Ιταλία. Ε, το Ιταλικό κράτο, όπω γνωρίζουμε, Λόγω τη εμπειρία που έχει με τι παλιότερε μορφέ του κομμουνιστικού Αντατικού Πόλη, έχει ειδικευτεί πάρα πολύ και στην καταστολή και στην πρόληψη. Έτσι λοιπόν, ε, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το Ιταλικό Κράτο έκανε μια έντονη κατασταλτική εκστρατεία εναντίον συντακτικών ομάδων και διαχειριστών αναρχικών αντιεψιαστικών μπλοκ με την επωνυμία. Επιχείρηση Αρντή, αυτή έτσι λεγόταν η επιχείρηση. Επιχείρηση Αρντή, επιχείρηση επιχείρησε στα ελληνικά. Ε, στο στόχο αυτό τη βρέθηκαν οι Αναρχικοί που διαχειρίζονταν τον μπλοκ τη Κουλμίν, μια, ένα μπλοκ το οποίο φιλοξενούσε πάρα πολλέ προκηρύξει, άμεσε δράσει και πάρα πολλέ προκηρύξει τη ΦΑΕ, καθώ και άλλα εγχειρήματα όπω το παρόλα Αρμάτα, μια σελίδα αναρχομιδενιστικού περιεχομένου. Η λυσαλέα επίθεση που άσκηση το Ιταλικό κράτο αυτών των Αναρχικών νομίζω ότι αποδεικνύει περίπρανα την τεράστια συμβολή που έχουν αυτά τα μέσα αντιπληροφόρησης. Ένα τελευταίο όμως ζήτημα που προκύπτει, μέσα και μιλάμε για μέσα, είναι και ο τρόπος λειτουργίας. Ο τρόπο λειτουργίας κάθε μέσου πολλές φορές μπορεί να αλλοιώσει και το χαρακτήρα του. Δηλαδή, για μας κάθε μέσο όταν γίνεται αυτός σκοπό, κρύβει μέσα του τη δικιά του εξουσία. Η αντιπληροφόρηση, και όλα αυτά που είπαμε για την αντιπληροφόρηση, είναι μέσο. Ποιο αυτό αυτός σκοπός. Γιατί διαφορετικά όταν αντιπληροφόρης γίνεται αυτός σκοπός τότε παραμονεύει η παγίδα της αποκλειστικότητας και της μονοφωνίας στο επίσημο φορέα. Τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορούμε μιλώντας στους ανακοί, να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο αποκλειστικός φορέας κάποιας αντικειμενικής αλήθεια. Υπάρχουν τόσε αλήθειες όσες και οι άνθρωποι τις εκφράζουν. Ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε το αντικειμενικά δίκαιο, το αντικειμενικά σωστό ή ότι κατέχουμε την αντικειμενική αλήθεια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι κάθε μέσο αντιπληροφόρηση χαρακτηρίζεται απόλυτα από το περιεχόμενο τη συντακτική ομάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Άθεν Συντημίτια είναι πλέον ξεκάθαρο πω το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια σαφέστατη στροφή συμπάθεια προ την αριστερά. Στη σελίδα του φιλοξενείται πλέον κείμενα και ανακοινώσει. Αριστερών εργατικών σωματείων, κομματιδίων όπω είναι το Αντασία, τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει φιλοξενηθεί και ανακοινώσει που κατά τη γνώμη μα, γιατί είπαμε τα πάντα είναι υποκειμενικά, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό, που κατά τη γνώμη μα δεν καμία σχέση με την αναρχία. Μέχρι εδώ, κανένα πρόβλημα. Ο καθένα μπορεί να βάζει στη σελίδα του προφανώ αυτό που θεωρεί ότι ανταποκρίνεται και στι δικέ του συνειδησιακέ επιλογέ. Όταν όμω αυτοπροβάλλεσε ω ένα Δίκτυο αντιπληροφόρηση με το μανδύα του αντικειμενικού, τότε κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται λίγο πιο προσεκτικά. Τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο συνέβη πριν λίγο διάστημα και το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα δημόσια τοποθέτηση τη οργάνωσή μα. Πράγμα το οποίο επιφυλασσόμενο θα κάνουμε σύντομα. Ε, είχε βγει μια προκήρυξη τη συνωμοσία Πυρήνων τη Φωτιά τη Ρωσία, η οποία μεταφράστηκε από συντρόφου. Όταν λοιπόν ανέβηκε στο Indy από του συντρόφου, η προκήρυξη αυτή κρύφτηκε. Και όχι μόνο κρύφτηκε, υπήρξε σχόλιο από κομμάτι, όχι απόλυτα, από κομμάτι τη διαχειριστική ομάδα του Indy η οποία καταφέρονταν με του χειρότερου χαρακτηρισμού στου συντρόφου που έγραψαν την προκήρυξη και πραγματοποίησαν την ενέργεια στη Ρωσία. Για να το πω και πιο συγκεκριμένα, για να μην μένουν πολλά τοπία σύγχυση σε αυτά που λέμε. Στην προκήρυξη τη συνωμοσία πυρήνων τη φωτιά τη Ρωσία υπήρχαν ποιητική αδεία, κάποιε εκφράσει που δεν τέριαζαν στην αισθητική κάποιων του Ιντμιντιαν. Κανένα πρόβλημα. Το τι μου αρέσει αισθητικά ή όχι δεν είναι ζήτημα. Το ζήτημα είναι όμω ότι επειδή οι σύντροφοι τη συνωμοσία τη Ρωσία γράψανε, αν θυμάμαι καλά, κάπω ότι ε, ουσιαστικά κάνανε μια κριτική στην και λέγανε κάπω ότι αλληλεγγύη σε αυτού τη δύναμη να πράττουν, κάπω έτσι, και θάνατο στου αδύναμου. Θάνατο σε αυτού που δεν πράττουν, κάπω έτσι. Λοιπόν, προφανώ ο καθένα αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι δεν μιλούσαν για καμιά γενοκτονία. έτσι. Μιλούσαν συμβολικά και ποιητικά, κριτικάροντας την σιωπή και την απάθεια αυτή τη κοινωνία. Και πολύ καλά κάνανε. Εμεί υπογράφουμε αυτό το κείμενο 100% και έχουμε αυτή την αντίληψη του αντικοινωνισμού και τη έντονη κριτική στην αθελοβουλία τη κοινωνία. Η Ένα κομμάτι λοιπόν τη διαχειριστική ομάδα στην The Media έφτασε στο σημείο να πει και να σχολιάσει από κάτω γράφτος Και υπάρχουν αυτά. Το ότι τέτοιε αντιλήψει είναι εμπνευσμένε από νεοναζιστικά μορφώματα. Και αυτοί που γράψαν αυτό, μπορεί να είναι και νεοναζί. Και το είπαν για μια οργάνωση που είναι στη Ρωσία. Και όσοι γνωρίζουν λίγο το διεθνή ορίζοντα και το τι συμβαίνει στη Ρωσία, στη Ρωσία υπάρχουν οι πιο δυνατέ στιγμέ έτσι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι αντικειμενικό και τα πάντα έχουν να κάνουν με την υποκειμενικότητα. Ένα μέσο αντιπληροφόρηση λοιπόν χαρακτηρίζεται 100% από την συντακτική ομάδα. Όταν προσπαθεί να προβληθεί ω κάτι αντικειμενικό, εκεί υπάρχουν τα προβλήματα. Για μα λοιπόν, και είναι πρώτη φορά που το λέμε δημόσια, ε, σαν συνωμοσία πυρήνα φωτιά, πυρήνα φυλακή, γι' αυτό με αυτή την αφορμή και για πολλού άλλου λόγου. Για πολλού άλλου λόγου, οι οποίοι τουλάχιστον σε εμά έχουν αποκρισταλώσει την άποψη ότι στο άτευσι τη υπάρχει από μια πλευρά, όχι απόλυτη συντακτική ομάδα, από μια πλευρά τη συντακτική ομάδα έντονη εμπάθεια, για να μην πω αντιπάθεια, στο ρεύμα τη Νέα Αναρχία και του Αναρκομονδενισμού, εμεί ω πυρήνα φυλακή, τη Συνωμοσία Πυρήνη Φωτία, αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να ξαναδημοσιεύσουμε κείμενο δικό μα, με την υπογραφή μα δηλαδή, τη σελίδα αυτή. Αντιθέτω, Θεωρούμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτό ότι υπάρχουν άλλα μπλοκ τα οποία τα θεωρούμε ότι μα συνδέουν σχέσει πολιτική συγγένεια, όπω το Παραμπέλου, στο οποίο θα υπάρχουν εκεί πέρα τα κείμενά μα. Μάλιστα. Ε, να πούμε εδώ πέρα, ζητείτε να πούμε ότι η εκδήλωση για το σχέδιο Φίνικα και του αναρχικού κρατούμενους που διώκονται γι' αυτό, ε, για τον Σπύρο Μανδίλα και τον Ανδρέα Τσαβρα, ε, Τσαβδαρίδη. Θα γίνει στις 29 Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη Αναρχικό στέκι Ναδύρ Και στις 13 Δεκέμβρη στην Αθήνα ε, Αυτό μας ζητήθηκε να το αναφέρουμε Με στην κουβέντα γι' αυτό Όλαιρα. το λέω mm -hmm. ε, Τώρα ε, θα θέλαμε να, να μας μιλήσει και για την αντιδικονομική στάση Που έχει κρατήσει η οργάνωση Όλο αυτό το διάστημα Και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία Κοίτανας, νομίζω ότι η αντιδικονομική στάση συνοψίζεται σε μια ωραία φράση που είχα διαβάσει κάποτε που έλεγε ότι είμαστε ανακτικοί, γι' αυτό χρειαζόμαστε μαθήματα χημείας και σκοποβολής και όχι μαθήματα νομικής. Ε... για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όλα σε αυτό που με ερώτησες η δικιά μας εμπειρία σχετικά με την αντιδικονομική στάση ξεκινάει από ένα πυρήνα σκέψη ο οποίο λέει το εξή. Πιστεύουμε σε ένα πόλεμο, πιστεύουμε στον αρχικό πόλεμο, στον πόλεμο να είναι στην εξουσία. Γνωρίζουμε ότι κομμάτι αυτού του πολέμου, δυστυχώ, είναι και οι στιγμέ εκμαλωσία. Έτσι συμβαίνει στον πόλεμο. Άλλε φορέ πάνε και στιγμέ θανάτου. Αυτή είναι η ώρα ενό πολέμου που δίνει στι πράξει και στις στα λόγια. Ε, έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία τι συμβαίνει όταν πλέον βρίσκεσαι όμοιρο τα χέρια του εχθρού. Η αντικονομική στάση, η αντικαστική στάση, με λίγα λόγια, είναι η συνέχιση του πολέμου με άλλου όρου. Με του όρου τη αιχμαλωσία, αλλά η συνέχιση παραμένει. Συνεχίζει το πόλεμο. Ε, εμεί λοιπόν, η δικιά μα εμπειρία λέει τα εξή. Καταρχά, σε πρώτη φάση, ε, όταν συλλάβαν όσοι συλλάβαν από εμά και πήγαμε στου ε, ανακριτέ, δεν αναγνωρίσαμε την εξουσία των ανακριτών. Δεν αναγνωρίσαμε δηλαδή την εξουσία κάποιων να μα κρίνουν ή να απολογηθούμε εμεί σε αυτού. Δεν έγινε ποτέ λοιπόν, καμία απολογία σε κανέναν ανακριτή, ούτε δεχτήκαμε να υπογράψουμε τα εγγραφά τους. Στη συνέχεια, αρνούμαστε να έχουμε δικηγόρου. Δεν έχουμε δικηγόρου, έχουμε διορισμένου δικηγόρου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό. Δηλαδή, επειδή έτσι είναι η νόμη του κράτου, αν δεν έχει δικηγόρο, το δικαστήριο σου διορίζει ένα δικηγόρο. Όσοι δικηγόροι δεν είναι διορισμένοι, είναι δικηγόροι με του οποίου έχουμε μια προσωπική φιλική σχέση. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε δηλαδή υπερεγκληματικοί δεσμοί, έχουμε κάποια φιλική σχέση. Αλλά το συντροφική σχέση, αλλά το φιλική σχέση. Ξανά λέω, κάποια φιλική σχέση. Και άλλωστε. Και οι διορισμένοι και οι μη διορισμένοι δικηγόροι στο κομμάτι της δίκης έχουν αναλάβει καθαρά μόνο το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή τι είναι το τεχνικό κομμάτι. Το τεχνικό κομμάτι είναι κάποια δικαστικά κάποιες διαδικασίες τις οποίες εμείς δεν τις γνωρίζουμε, τις οποίες μας τις εξηγούν. Μας τις εξηγούν. Okay. Αυτό είναι το ζήτημα με τους δικηγόρους. Ε, επίσης, κατά τη διάρκεια της δίκης δεν Δεχόμαστε να απολογηθούμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η στιγμή των απολογιών, που θεωρείται και η πιο σημαντική στιγμή ενό κατηγορούμενου στο δικαστήριο. Έτσι. Εμεί αρνούμαστε να απολογηθούμε. Ο λόγο που αρνούμαστε να απολογηθούμε είναι. Απολογούμε σημαίνει δίνω τον λόγο. Δίνω λόγο σε κάποιον. Δίνω λόγο σε κάποιον να κρίνει τη σκέψη μου τις τι μου. Απολογούμε ε, είναι σαν να παρακαλώ κάποιον. Ξέρετε πώ μιλάμε στην καθημερινότητα που λέμε αυτό έχει απολογητικό ύφο. σημαίνει ότι ή φως έτσι μαζεμένο μια ητοπάθεια απολογούταν κάπου δηλαδή όρισε κάποιον πάνω από τον εαυτό του. Ε, είναι σαν να αναγνωρίζει λοιπόν κάποιον ανώτερο. Άρα και σε αυτό το δικαστήριο και στα δύο δικαστήριο που γίνεται τώρα τόσο για 250 επιθέσεις όσο και για τα δέματα όπως και για το δικαστήριο που είχε γίνει κάποιο καιρό πριν την υπόθεση χαλανδρή όπω όπως την έχουν ονομάσει τα μήντια ε, κανείς από τα μέλη της συνωμοσίας πύριν της φωτιάς, δεν απολογηθεί. Παράλληλα. Δεν καλέσαμε ποτέ μάρτυρε υπεράσπιση, ούτε πρόκειται να καλέσουμε μάρτυρε υπεράσπιση. Ο λόγο που δεν καλούμε, θεωρούμε ότι είναι αντιφατικό να πούμε εμεί ότι καλούμε μάρτυρε υπεράσπιση να μα υπερασπίσουν. Πώ, να πούν τι, να πούν λόγια. Μα έτσι διαμορφώνει μια περίεργη σχέση ότι αυτό που έρχεται και σε υπερασπίζει με τα λόγια του, και εφόσον δεν πράττει αντίστοιχα, είναι ή θα σου, ή ο παδό ή ακολουθή Πράγμα το οποίο καταργεί την αναρχική σκέψη και σχέση που θέλουμε να έχουμε από του ανθρώπου. Για μα, αν υπήρχαν μάρτυρες περάσπιση, και βάζω σε εισαγωγικά το μάρτυρες περάσπιση, θα ήταν μόνο οι σύντροφοί μα. Αυτοί δηλαδή που έξω από τη φυλακή συνεχίζουν να πράττουν, συνεχίζουν τη συνομωσία ποινή τη φωτιά, συνεχίζουν τη μαύρη διεθνή, είναι αναρχική τη πράξη και συνεχίζουν τι επιθέσει. Ε, αυτοί οι άνθρωποι προφανώ για ευνού λόγου δεν θα εμφανιζόντουσαν ποτέ στο δικαστήριο παρά μόνο με χειροπέδε. Έτσι, λοιπόν. Ε, άλλο ένα ζήτημα σχέση με την οικονομική στάση. Δεν ζητάμε ελαφρτικά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία που έχουμε στα δικαστήρια, τα ελαφρεντικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη μείωση τη πνή. Ταυτόχρονα όμω, τα ελαφρεντικά θα κυρών όλη την προηγούμενη σκέψη. Δηλαδή, όταν λε, ότι είσαι αναχείρε τι πόλη και δεν απολογίσει. Δεν έχει μαίσει περάσει, δεν έχει δικηγόρου, δεν αναγνωρίζει ένα κριτή. Πώ θα ζητήσει ελαφρεντικό, Ελαφρυντικό σημαίνει ότι αποδέχεσαι την ενοχή. Όχι την ενοχή με όρου ποινικού. Γιατί έχουμε πει για του όρου ποινικού να είμαστε ενοχοί. Ενοχή με όρου συνειδησιακού. Σαν να θεωρηθεί κανεί και λε, παρακαλώ ένα ελαφρυντικό. Ελαφρυντικό. Είναι και το πώ διατυπώνονται οι λέξει. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ζητάμε ελαφρυντικά. Παράλληλα, μέσα στα δικαστήρια έχει συμβεί και αυτό να προκαλέσουμε ε, μια έντονη, και να δημιουργήσουμε μια έντονη επιθετική στάση. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω στο δικαστήριο το προηγούμενο που έγινε, τελείως στο μύριο πριν από κάνα χρόνο, το δικαστή του Χαλαδρίου, ε, όταν προς το τέλος της διαδικασίας υπήρξε μία ένταση ανάμεσα σε εμά και στο πρόεδρο και τον εισαγγελέτο του δικαστήριου, που κάποιο σύντροφος εκτόξευσε ένα μπουκάλ νερού πάνω στην έγραμμα, αποτέλεσμα να διακοπεί η δίκη, να μας πάρουν οι μπάτες κτλ. Αυτά πάνω κάτω, Αφηγείται η δικιά μας εμπειρία εδώ πέρα στην Ελλάδα όσον αφορά την αντιδικαστική στάση. Η σύνδεση διεθνώς ε, που λες ε, νομίζω θα γίνει κατανοητή αναφέροντα στο πιο πρόσφατο παράδειγμα ε, των αδερφών μας και συντρόφων μας ε, Νικολά Γκάη και Αλφέντο Κόσπιτο ε, από την Ιταλία οι οποίοι πρόσφατα καταδικάστηκαν σε 10 και σε 9 χρόνια φυλακή, να θυμάμαι καλά ε, για τη συμμετοχή τους στον πυρήνα Όλγα της ΦΑΗΣ ε, που είχαν πυροβολήσει τα πόδια ένα μεγαλωστέλεχος τη πυρηνική εταιρεία. Οι σύντροφοι αυτοί λοιπόν, όταν πήγαν στο δικαστήριο, ε, πήγαν στο δικαστήριο και ουσιαστικά μέσα στο δικαστήριο, κάναν την ανάληψη ευθύνη. Την προσωπική του ανάληψη ευθύνη. Δηλαδή είπαν ότι αυτοί και μόνο αυτοί αποτελούν τον πυρήνα όλων των τη ΦΑΙΑΡΕΦ. Μάλιστα διάβασαν, ο Αρθέρωτη προσπάθησε να διαβάσει ένα κείμενο, τον διέκοψε συνεχώ. Η πρόεδρο του δικαστήριου. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή η πρόεδρο να δώσει στους στου μπάτσου να τον διακόψουν. Σηκώθηκε ο σύντροφο, πέταξε και το κειμένο του και ο σύντροφο Νικόλα Πέντε, άφησε καθώ το κειμένο του στο τραπέζι το του και σηκώθηκε και αποχωρήσανε από το δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια ακόμα στιγμή τη διεθνή αντιδικαστική τάση που επιδεικνύουν οι ανεχτικέ απέναντι στου νόμου τη εξουσία. Ναι. Ε... Τώρα έχει έρθει επίσης άλλη μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει με το προηγούμενο θέμα με τους δύο Ναζίδες και ρωτάει ένα Σακροατής αν θεωρήσω ότι στρατηγικά η εκτέλεση των δύο Ναζίδων μπορεί να σηκωθεί από τον αρχικό επαναστατικό κίνημα και αν έχουμε τις υποδομές που μπορούν να μας αυτοπροστατεύσουν όπως χαρακτηριστικά λέει. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση θέτει ένα βασικό περιεχόμενο το οποίο είναι διαχρονικό. Δυστυχώ είναι διαχρονικό. Το περιεχόμενο αυτό αυτή τη σκέψη είναι το εξή. Και έχει εκφραστεί πάρα πάρα πάρα πολλέ φορέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώ. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο τη σκέψη. Μια σκέψη η οποία λέει το εξή: Ότι όταν κάποιοι σύντροφοι αποφασίζουν να ανεβάσουν τον πύχη τη βία κατά πόσον αυτό το ανέβασμα του πύχη τη βία βρίσκεται σε διαδραστικότητα με το επίπεδο του πύχοι τη βία. Του ευρύτερου αναρχικού ρεύματο, λαϊκού κινήματος... α το πούμε ο καθένα όπω θέλει. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αντιστρέφεται. Δηλαδή, αντί να γίνεται έτσι αυτή η ερώτηση, είναι. τουλάχιστον πώ θα το εγώ, ότι όταν η κίνηση κάποιων οπλισμένων μειοψηφιών ανεβάζει τον πύχη τη βία, τότε νομίζω ότι το υπόλοιπο αναρχικό ρεύμα, αναρχικό κίνημα. Θα πρέπει να λειτουργήσει και αυτό προ αυτή την κατεύθυνση και όχι οπισθοχωρώντα σε αμυντικέ λογικέ. Δηλαδή, σε μια λογική που μπορεί να κρύβει και λίγο τη θυματοποίηση την τοπάθεια. Ότι πού έγινε αυτό και θα έχουμε αντίπεινα, και πώ θα αντιμετωπίσουμε τα αντίπινα. Νομίζω ότι τέτοιε μειοψηφικέ κινήσει πρέπει να βάλουν το ένασμα, να λειτουργήσει δηλαδή σαν πυροκοδητή και για του υπόλοιπου αναρχικού να θεωρήσουν πω η ώρα είναι πάντα τώρα. Και ο χρόνο και ο τόπο είναι πάντα εδώ διαφορετικά μπαίνουμε σε περίεργες λογικές που όχι μόνο εταιροκαθαριζόμαστε αλλά μπαίνει και ένα άλλο διαχρονικό ερώτημα δηλαδή ότι οι συνθήκες καθορίζουν τις επιλογές ή οι επιλογές διαμορφώνουν και τις συνθήκες εγώ προφανώς διαλέγω το δεύτερο δηλαδή διαλέγω αυτό το οποίο λέει εξή. ότι βάσει των επιλογών μας διαμορφώνουμε και τις αντίστοιχε συνθήκες μην περιμένεις από τι συνθήκες να οριμάσουν για να πράξει ανάλογα γιατί Περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκε, αυτό που συνήθω έρχεται δεν είναι η ένταση, αλλά ο ύπνο, το ξέχασμα, ο λύθαρμο. ή ακόμα χειρότερα, η επίθεση από τον εχθρό. Αν λοιπόν απαντήσω και λίγο ε, πιο συγκεκριμένα σε την ερώτηση, πιστεύω, σχηματικά θα το πω προφανώ, ότι η ενέργεια αυτή άργησε να γίνει στους φασίστε. Άργησε να γίνει. Όχι απλώ ήταν η ώρα τη, άργησε να γίνει. Έτσι, γι' αυτό είχαν ξεθαρέψει τόσο, τόσο πολύ και είχαν γίνει όλα αυτά που είχαν γίνει. Ναι, για, για να κλείσω προ το σύντροφο που έκανε την ερώτηση, ότι ακριβώ η Δούη Ρόδο είδε και το πίδημα, Ότι ακριβώ λοιπόν εφόσον διαμορφώνεται ένα νέο χάρτη ισορροπιών, που μάλιστα εμεί θέλουμε να ανατινάξουμε τι ισορροπίε, αφού λοιπόν διαμορφώνεται ένα νέο χάρτη συσχετισμών ε, καταστάσεων, εδώ. Είναι και οι απαιτήσεις που βάζει ο καθένας από τον εαυτό του κατά πόσο όχι μόνο είναι έτοιμο, αλλά δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες με τις επιλογές του να γίνει έτοιμο να κάνει αυτό που λένε όλοι Πόλεμος. Έτσι γίνεται ο πόλεμος. Βάζεις τα ενάυσματα και μετά ξεκίνα στην καταμέτωπο επίθεση. Ε, εδώ μου έχουν ζητήσει να συνημερώσουν για κάτι σε περίπτωση που δεν το έχει μάθει. Έχει βγει η 8η πράξη ε, mm -hmm. Σχέδιο Φίνικα, πράξη over, αντικλογικό κτύπημα σε εκλογικό κέντρο. Σε ελεγγύη στου πέντε συλληφθέντε τη 13η Νοέμβρη στη Βαρκελόνη, ανάμεσα στου οποίου είναι και η Μόνικα Καμπαγέρο και ο Φραντσίσκο Σολάρ, κατηγορούμενοι στην υπόθεση βόμβες στη Χιλή που έχει γίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτό που είχε ευχάριστηση, δεν το ήξερα. Σε ποια χώρα έχει γίνει αυτό, Αυτό έγινε. Να δω. Ε, Στη Βαρκελόνη έγινε, ε, δηλαδή... Πού είναι τώρα... Ισπανία. Ισπανία, Ισπανία. μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Πολύ ωραία. Ωραία. Ε, τώρα προχωρώντας στις ερωτήσεις, ε, το επόμενο έχει να κάνει με κείμενα, τα οποία έχουν γραφεί από πολλά ρεύματα της Αναρχία σχετικά με την τεχνοκρατική κοινωνία που έχει διαμορφωθεί στο σήμερα. Ποια είναι η θέση της οργάνωσης πάνω στο ζήτημα της ραγδαία διάδοσης της τεχνολογίας το οποίο ίσως να μπορούμε να το συσχετήσουμε, εγώ πιστεύω σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και με τη χρήση του DNA τώρα ως αποδεικτικό που προαναφέραμε. Ναι. Ε, νομίζω ότι είναι μια από τι πιο σημαντικέ ερωτήσει. καθώς ε, στην Ελλάδα το κομμάτι της, της αναρχική κριτικής απέναντι στην τεχνολογία Δυστυχώ, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα παραγνωρισμένο. ...και απομονωμένο, ενώ αντιθέτως η τεχνολογία βρίσκεται παντού... ...και δεν είναι καθόλου ούτε περιφερειακημένη ούτε απομονωμένη. Συνοψίζοντας τον πυρήνα της απάντησής μου, θα μπορούσα να σα πω ότι... Ε, ...για μένα κάθε επιστήμη είναι στην υπηρεσία της εξουσίας. Η τεχνολογία μετατρέπει τη, τη ζωή μας, αυτό που ζούμε σήμερα... ...αυτό που αισθανόμαστε σε μια μηχανική διαδικασία, ε, σε μια στατιστική σε ένα εργαστηριακό πείραμα θα μπορούσα να πούμε. Αν κοιτάξει κανείς γύρω του τις συνέπειες του τεχνοβιομηχανικού συμπλέγματος, βλέπουμε ε, ότι μας αποξενώνει από το φυσικό περιβάλλον. Μας αποξενώνει από την ανθρώπινη επαφή. Μας αποξενώνει από το συνέστημα. Ε, ζούμε μέσα σε θυμεντένια κλουδιά τα οποία τα αποκαλούμε διαμερίσματα. Προχωράμε άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Ε, η αυτοκινητόδρομη είναι οι, οι φλέβες... Ενό συστήματο που κυκλοφορούν μέσα του ανακατεμένοι άνθρωποι, εμπορεύματα, χρήμα. Και όλα αυτά στην ιδεολογία του κέρδου. Διασκεδάζουμε μαζικά με τεχνολογικά υποκατάστατα. Ε, Επικοινωνούμε μέσα από πληρολόγια. Ερωτευόμαστε μέσα από οθόνε. Επιθυμούμε μέσα από βιτρίνε. Το πιάστη είναι ότι ο άνθρωπο κάποτε θεωρούσε ότι με την τεχνολογική επανάσταση θα απελευθερωθεί. Αλλά στην πραγματικότητα η τεχνολογική επανάσταση του φόρεσε. Καινούργια δελούδινα δεσμά, τα τεχνολογικά δεσμά. Ε, η ζωή μα, η ίδια, αν παρατηρήσει, δηλητηριάζεται καθημερινά από το πλαστικό φαγητό, από το αέριο, από τη ραδιενέργεια, από τι εργαστηριακέ ασθένειε, από τα φάρμακα. Έτσι. Παράλληλα, ο φυσικό πλούτο στα δάση καταστρέφονται, καίγονται, κόβονται για να γίνονται είτε συγκροτήματα κατοικίων, είτε αυτοκινητόδρομοι, είτε πολυκαταστήματα. Η ίδια μα η ατομικότητά μα, έτσι, αφού με τεχνολογία. Παραβιάζεται μέσα από την αστυνομία τη τεχνολογία. Ποια είναι η αστυνομία τη τεχνολογία, Οι κινήσει μα καταγράφονται μέσα από τα ηλεκτρονικά μάτια και καμερών. Οι συνήθειέ μα, οι επιθυμίε μα, οι προτιμήσει μα, τα γούστα μα αποθηκεύονται είτε σε σκληρού δίσκου, σε πιστοτικέ κάρτε, στο ίντερνετ, σε μια τεράστια αποθήκη δεδομένων που βρισκόμαστε εμεί οι ίδιοι. Έτσι, αυτά είναι τα επιτεύγματα τη τεχνολογία. Τα ζώα επίση. Τα ζώα εχμαλωτίζονται και θα είτε στα πλαίσια εργαστηριακών πειραμάτων. Τη τεχνολογική ανάπτυξη, είτε ακόμα χειρότερα των αισθητικών επιλογών του ανθρώπου. Δηλαδή, κοινώ στα ζώα μετατρέπονται σε τσάντες παπούτσια και ρούχα. Έτσι. Ε, όλα αυτά δείχνουν ότι η λεγόμενη ποιότητα, γιατί οι υπερασπιστές τη τεχνολογία και του τεχνοβιομηχανικού εμπλεγμού για την ποιότητα τη ζωή. Ότι όλα αυτά έχουν προσφέρει ποιότητα τη ζωή. Αυτή η ποιότητα λοιπόν, το... είμαστε ξεκάθαροι, η ποιότητα τη ζωή των ανθρώπων πλέον πρέπει να συμφιλίψει κάθε άλλη μορφή ζωή στο όνομα. Νέο ανθρώπου Θεού. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα είναι μια καταστροφική επέλαση του ανθρώπου απέναντι σε οτιδήποτε δεν είναι ανθρώπινο. Απέναντι σε όλο τον πλανήτη Γη. Για να προλάβω και ε, ένα πιθανό αντίλογο, κάποιε ερωτήσει που όποτε πιάνει τέτοιε κουβέντε, πάντα σε ακού. Ε, περί τη καλή και κακή χρήση τεχνολογία. Δηλαδή, τι, η τεχνολογία είναι ένα ε, Έχει να κάνει ότι οι διαχειριστέ, ο ανθρώπινο διαχειριστή είναι αυτό. Που ή θα κάνει καλή χρήση ή κακή χρήση τη τεχνολογία και δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδοτική ω προ την ανάπτυξη τη τεχνολογία. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η τεχνολογία δεν είναι ένα μέσο. Η τεχνολογία είναι μια αντίληψη. Και συγκεκριμένα μια ανθρωποκεντρική αντίληψη ζωή που τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντο, δίνοντα το δικαίωμα να εξουσιάζει τη φύση και τα ζώα προ του. Άρα δεν μπορώ δηλαδή, να απομονώσω το ζήτημα τεχνολογία και να το υποβιβάσω σε ένα επίπεδο διαχείριση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ίδια η τεχνολογία, ο πυρήνα σκέψη τη, έχει να κάνει καθά μια ανθρωποκεντρική αντίληψη του σύμπαντο. Ε, έτσι καταλήγουμε, τουλάχιστον δηλαδή για μένα, σε μια από τι πιο ακραίες μορφέ φασισμού και ολοκληρωτισμού. Ε, το τεχνοβιομηχανικό σύμπλεγμα μετατρέπει τη ζωή ε, πραγματικά σε μια. Επαναλαμβανόμενη τροκαθορισμένη διαδικασία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ε... Εμεί οι ίδιοι, αν το δούμε διαφορετικά, γινόμαστε αριθμημένα πειραματόζα. Δηλαδή, επειδή πλέον έχουμε τι γνώσει και έχουμε τι πληροφορίε, αν κάτι κάποιο και σκεφτεί πραγματικά με τα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν, ότι ο ίδιο ο άνθρωπο μετατράπηκε τελικά σε εμπόρευμα του ίδιου του δυτικού ανθρώπου. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει μια ολοκληρωτική μετάλλαξη μέσα τη τεχνολογία. Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα ότι κάποιο θα μπορούσε να θέτει, τη... ωραία, και με όλα αυτά που λέτε, τι προτείνετε, α πούμε. Έτσι. Μια επιστροφή στη φύση, επιστροφή λάτε, στον πρωτογονισμό. Ε... Εγώ μένω πολύ μακριά από τι αντιλήψει. Δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση τον πρωτογονισμό. Ε... Ούτε έχω την αντίληψη ότι η φύση είναι σπλαχνική. Ε... Η ηθική, η ηθικά καλή, η ηθικά κακή. Η φύση δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ηθικού όρου πάλι ανθρωποκεντρικού. Η, η φύση είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό που εμεί λέμε λοιπόν. Έτσι, χωρίς να εξυτανικεύουμε τη φύση είναι ότι θέλουμε να ανακαλύψουμε ένα νέο τρόπο ζωής και μια νέα μορφή σύνδεσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και τα ζώα ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σύνδεσης, ο οποίος μπορεί άλλοτε να είναι αρμονικός και άλλοτε και συμβουσιακός ακόμα. Σίγουρα όμως θα είναι ελεύθερο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, στην Ελλάδα γι' αυτό είπα πολλά έκανα και την εισαγωγή και είπα ότι ε, Δυστυχώ, το ζήτημα της κριτικής απέναντι στο φασιστικό τεχνοβιομηχανικό σύγκλεγμα ε, είναι αρκετά παρεξηγημένη και παραγνωρισμένοι από το ελληνικό ναρχικό κίνημα ε, Δυστυχώ, βλέπουμε όλοι οι πιο συναντήσεις στην Ελλάδα αυτή η ενασχόληση θεωρείται κάπως γραφική, κατά το πω έτσι απλά το αστείο ξυφύγει το αστείο είναι ότι αυτοί που λένε αυτό το πράγμα ότι αυτή η ενασχόληση είναι γραφική είναι οι ίδιοι που ζουν με τι φαντασίε τη κοινωνική επανάσταση και του αγωνίζομαι λαού. Τώρα το ποιο είναι γραφικό και το ποιο όχι είναι μια άλλη ιστορία. Yeah. Λοιπόν. Ε, το στίχημα λοιπόν, που μπαίνει λέγοντα όλα αυτά είναι να καταλάβουμε πω όσοι ενδιαφερόμαστε να επιτεθούμε ενάντια στο σύστημα λαϊλασία τη φύση και το σύστημα λαϊλασία τη φύση είναι το σύστημα λαϊλασία των ζώων και είναι και το σύστημα λαϊλασία των ανθρώπων. Να καταλάβουμε ότι αυτά είναι αδιαίρετα πράγματα. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, ε, αυτή η επίθεση δεν γίνει με τα λόγια. Γίνεται με πράξεις. Έτσι. Δεν αρκεί μια, με το έτσι, απλά μια βεντετέρια διατροφή, ή μια ευαίσθητη φιλοσοφική συνείδηση ε, για να καταστρέψουμε και να γκρεμίσουμε αυτόν τον κόσμο. Χρειάζεται συγκεκριμένα επίθεση, χρειάζεται να στοχοποιηθούν με βόμβες, με δυναμή, με φωτιά, εταιρείε και οι βιομηχανίες που λιλατούν τη φύση έτσι, και φυσικά να χτυπηθούν και τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν αυτές τις εταιρείε. Ο Αλφέντο και ο Νικόλα, ανέφερα πιο πριν, οι σύντροφοι, κατηγορούνται γιατί ακριβώ αντιλαμβανόμενοι το ζήτημα του τεχνοβιομηχανικού φασισμού επέλεξαν να πυροβολήσουν τα πόδια ένα μεγαλοστέλο τη πυρηνική εταιρεία. Ε, Γενικώ εκτό Ελλάδα υπάρχει μια πολύ πλούσια παρακαταθήκη ε, τη μαχητική εξτρεμιστική οικοαναρχία. Το λέω κάπω έτσι για να αισθανόμαστε. Ε, υπάρχει κατάθλιψη παρακαταθήκη των οργανώσεων Alt Έτσι. Στην Αμερική, να φανταστείτε ότι το Α και το Ε, κάτω από την ευρύτερο μανδύα που έχουν δώσει μυστικέ της υπηρεσίε της Αμερική ε, και το ονομάζουν Green Scare, πράσινο ε, τρόμο, κάπω έτσι. Ο πράσινο τρόμο, λοιπόν, θεωρείται το νου, η νούμερο δύο απειλή του εσωτερικού αχρησίου στην Αμερική μετά την Ισλαμική τρομοκρατία. Ε, έχουν γίνει πάρα πολλά χτυπήματα ε, ενάντια σε τέτοιε εταιρείε καταστροφή τη φύση και εκμετάλλευση των ζώων. Ε, και το πιο ευχάριστο που παρατηρούμε το τελευταίο καιρό είναι μια σύνδεση και μια συγγένεια που παρατηρείται μεταξύ κάποιων πυρήνων τη ΕΛΦ και τη ΦΑΕ, κυρίω σε χώρε όπω ε, η Ρωσία, που έχει πολύ έντονη δραστηριοποίηση εκεί πέρα το μαχητικό-οικοναρχικό ρεύμα, ε, και οδηγεί σε αντίστοιχε συνεργασίε, συνεργασίε επίθεση. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα. Ιδανικό στήχημα και για την Ελλάδα. Ναι. Και να πριν προχωρήσω να διορθώσω ένα λάθος που έκανα πριν. Ε, η 8η πράξη έλαβε χώρα στο Σαντιάγκο τη Χιλής, όχι της Ισπανίας. Uh -huh. Είχα κάνει okay. ένα λάθος. Uh -huh. ε, τώρα, περνώντας από το θέμα της τεχνολογίας, να περάσουμε στο εξής. Είχε κυκλοφορήσει... Ένα αυτοκόλλητο από αναρχικού συντρόφου που έγραφε: αυτή που την επανάσταση ε, βάφτισαν τρομοκρατία, θα δουν τον τρόμο να επιστρέφει στι επαύλησει τους Αποδέχεστε τον χαρακτηρισμό τρομοκρατική οργάνωση που έχει προσάψει σε εσά και άλλους αναρχικού και όχι μόνο αγωνιστές το εξουσιαστικό σύμπλεγμα. Κοιτάξτε, εσύ... καταρχά, ξεκινήσουμε τη λέξη τρομοκρατία. έτσι mm -hmm. τρομοκρατία δηλώνει την κυριαρχία του φόβου. Αυτό είναι ξεκάθαρα. Ε, και γενικά δεν μου αρέσει να κλέβω λέξεις από το λεξιλόγιο της εξουσίας για να αυτοπροσδιορίσω. Ε, ταυτόχρονα όμως αντιπαθώ πάρα πολύ και τον φετυχισμό των λέξεων που κατασκευάζονται από κίνημα για να αποσπάσουν την κοινωνική συμπάθεια. Θέλω να πούμε αυτό. Για παράδειγμα, η λέξη αντιβία, η κοινωνική αντιβία, Θεωρώ ότι είναι ένα υποκριτικό θεατρενισμό και χρησιμοποιείται πάρα πολλέ φορέ από πολλά αναρχικά κείμενα. Πού αποσκοπεί αυτή η λέξη, έτσι, Αποσκοπεί στο να λιάνει ή στο να ψευτοδικαιολογήσει την εξηγητική βία ω απάντηση στη δία του κράτου. Αυτό όμω που εν μέρει έχει μια αλήθεια, παράλληλα έχει και ένα μεγάλο κίνδυνο. κίνδυνο. Μα εγκλωβίζει πάντα στη θέση του αμυνόμενου. Δηλαδή, εμεί αμυνόμαστε, γι' αυτό έχουμε δίκιο. Είναι η αμυντική αντιβία. Ο άλλο ξεκίνησε πρώτο, όχι εγώ. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για μια διαρκή άμυνα, η διαρκή άμυνα είναι η συνδίκη τη ευθοπάθεια. Δηλαδή, μα χτυπάνε, πρέπει να απαντήσουμε. Ναι, σίγουρα είναι καλό όταν σε χτυπάει κάποιο να απαντήσει. Όμω, στον πόλεμο δεν απαντάς μόνο, αλλά προκαλεί κιόλα. Δεν μπορεί ένα πόλεμο να έχει τη θέση μια διαρκού άμυνα και να περάσει και στην επίθεση. Και όπω λέγαμε, καλό να περάσει πρώτο στην επίθεση. Τώρα, όσον αφορά τη λέξη. Και την έννοια τη τρομοκρατική οργάνωση, όχι η Συνωμοσία Πυρήνων τη Φωτιά, δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, είναι μια αναρχική, αφορμαλιστική οργάνωση που στηρίζει το δίκτυο τη Αρκτική Ομοσπονδία. Ε, Όμω, όπω πολύ σωστά έχει γραφτεί κάπου, ε, και μου άρεσε το ότι δεν είχα διαβάσει, είχαν κάποιοι επιστήμονε και λέγανε, είναι καιρό ο φόβο και ο τρόμο να αλλάξει στρατόπεδο. Αν λοιπόν με τι ενεργείέ μα θέλουμε να χτυπήσουμε. Και να τρομοκρατήσουμε το σύστημα και τους του διοικητέ ε, του, τότε ναι. Αποδέχομαι και την έννοια τη τρομοκρατία, η οποία είναι στοχευμένη και χτυπάει αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε τρομοκράτε ζωή μα. Απέναντι στου τρομοκράτε υπάρχει τρομοκρατία, ναι. Εννοείται. Έτσι, απέναντι στου πολιτικού, στου βιομήχανου, στου δημοσιογράφου, στου φασίστε, στου δικαστέ. Πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδου τρομοκρατία. Ε, γι' αυτό και όλα σκάφον τη γράφει στα Εξάφια ένα σύνταγμα που λέγεται ότι εκτό από την κρατική τρομοκρατία υπάρχει και ανοιχτή τρομοκρατία. Πάντα στοχευμένα. πάντα μιλώντας και λίγο παίζοντας με τις λέξεις. Έτσι, μια ποιητική αδεία. Προφανώς δεν είμαστε το λεξικό του Μπαμπινιώτη για να κάνουμε ετοιμολογική ανάλυση. Ε, χρησιμοποιείς κάποιε λέξεις για να δώσεις την επιθετική διάσταση του περιεχομένου της σκέψης σου. Με αυτή την έννοια. Ναι, και φυσικά μπορείς και να επανώνυματοδοτήσεις τις λέξεις για να μην αυτή. τα αφήνουμε όλα και στο παιχνίδι πούμε, των κρατιστών και των ουσιαστ ε, τώρα ε, μια τελευταία ερώτηση που έχουμε σημειώσει εδώ πέρα έχει να κάνει θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το ζήτημα της ανάληψης ευθύνης τι νομικές επιπτώσεις επιφέρει σε ατομικ... μια ατομική ανάληψη ευθύνης για συμμετοχή σε επαναστατική οργάνωση ακόμα και αν δεν προκύπτουν από τη δικογραφία στοιχεία που να ενοχοποιούν τον όπιο κατηγορούμενο όπως συμβαίνει και με κάποιους από εσάς. Ποια είναι για εσάς η σημασία της ευθύνης ατομικά αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης συλλογικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα γιατί κατά καιρού πολλοί έχουν ακουστεί και πολλοί έχουν γραφτεί για το ζήτημα της ανάληψης ευθύνης. Ε, πριν να απαντήσω ε, σε αυτό το θέμα να φέρω και ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα και στο δικαστήριο ε, σε ένα από τα δύο δικαστήρια τα οποία συμβαίνουν και είναι το εξή ότι για να δείτε αυτό που, αυτό που ρώτησες ότι ποιε είναι οι συμμετείες της ανάληψης ευθύνης ακόμα και αν δεν υπάρχουν κάθε Έτσι. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση της ε, συντρόφησης μας όλων ε, η οποία κατηγορείται και για την αποστολή όπω και όλοι μας για την αποστολή παγιδευμένων δεμάτων είναι οι επιχείρηση που είχαμε κάνει τότε και ένας θα λέει 14 παγιδευμένα δέματα σε πρεσβείες και αρχηγούς κρατών. Ε, κατηγορείται λοιπόν και η Όλγα ε, για αυτήν την επιχείρηση. Το αστείο, που δεν είναι καθόλου αστείο τη υπόθεση, είναι ότι οι κατηγορίε προφανώ έχουν βγει και έχουν ασκηθεί κατόπιν κάποιων διαδικασιών και αναγνωρίσεων, υποτιθέμενων αναγνωρίσεων, οι πίστελε πάρθηκαν όλε πίσω κτλ. κτλ. Κάποιων καταθέσεων μαρτύρων. Έτσι βγαίνει μια κατηγορία, καταθέτει ένα μάρτυρα και στοιχειοθετείται μια κατηγορία. Και πηγαίνει όλο στο δικαστήριο. Όλε οι μαρτυρίε όλων των μαρτύρων που κατέθεσαν σε σχέση. Με την αποστολή των παγιδευμένων δεμάτων, δηλαδή των μαρτύρων, οι οποίοι ήταν οι υπάλληλοι των εταιρείων Courier, που πα, παρέλαβαν τα δέματα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία μαρτυρία που να μιλάει για γυναίκα. Για γυναικεία φιγούρα. Έστω για μια γυναίκα η οποία περιμένει έξω από το κατάστημα, σαν οτιδήποτε. Σαν ε, βοήθητικό ρόλος, σαν ενισχυτικό ρόλο, σαν, σαν περιφρούρηση. Κανεί δεν λέει κάτι τέτοιο. Παρ όλα αυτά ασκήθηκε δίωξη και τώρα, το έβαμε στο δικαστήριο. Το είπαμε στα δικαστήρια και με τη μορφή να απαλλαγεί ο αυτό. Ξέρουμε ότι αυτά δεν γίνονται. Είπαμε για να αναδείξουμε μια συγκεκριμένη μεθόδευση. Νομίζω ότι ω ένα βαθμό απαντάω πρακτικά πλέον με στο κομμάτι του ερωτήματο που λέει ποιε είναι οι ποινικέ συνέπειε τη ανάληψη ευθύνη. Οι ποινικέ συνέπειε τη ατομική ανάληψη ευθύνη συμμετοχή σε μια αναρχική οργάνωση όπω είναι η Δημοσία Πολιτική Φοτιά είναι ότι πα για όλα μέσα. Για όλε τι κατηγορίε. Έτσι. Από εκεί πέρα, λοιπόν όμως η επιλογή τη ανάληψη ευθύνη έχει ένα πολιτικό περιεχόμενο. Και το πολιτικό περιεχόμενο είναι συγκεκριμένο. Η ανάληψη ευθύνη έρχεται να σπάσει το απόστημα μια ε, ιτημένη επιλογή που υπήρχε δεκαετίε με στον αρχικό χώρο και συνοψιζόταν στο, στο γεμοτίβο. Ένα μοτίβο που έλεγε για όλου του ηλικιωτέ: Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, ήμουν ατυχαίο, περαστικό, διώκομαι για τι ιδέες μου, είναι σκευωρία του κράτου. Δηλαδή, εγκαταλειπόταν πλήρω η πολεμική πρακτική τη αναρχία και αυτό το οποίο ξεπρόβαλε ήταν μια δημοκρατική παράκληση δικαιωμάτων. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σκευωρίε. Σίγουρα υπάρχουν σκευωρίε. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχουν σκευωρίε. Όταν όμω κάτι χρησιμοποιείται από τον καθένα και ασύστολα, δημιουργεί πρόβλημα και στι πραγματικέ σκευωρίε. Του λέει, α, αυτοί πάντα έτσι λένε. Πάντα έτσι λένε. Οκ, okay. λοιπόν, επίση. Τα απόνερα αυτή τη τάση, δηλαδή μια τάση η οποία ουσιαστικά παρακαλούσε τη δημοκρατία να επιδείξει ένα αίσθημα δικαίου. Δηλαδή απευθυνόταν στη δικαιοσύνη για να ξεμπλοκαριστεί την κατηγορία ο κάθε κατηγορούμενο. Ε, το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η στάση ζητιάνευε ταυτόχρονα δηλώσει συμπάθεια και συμπαράσταση ακόμα και από αριστερά κόμματα. Σε αυτό το γαϊτανάκι. Το Δεν ξέρω, εγώ διώκομαι για τι ιδέες μου και είμαι αθώο κτλ. Μπαίνουν όλοι. Και αριστερά κόμματα και κομματίδια. Έτσι. Ε, μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση τη απεργία πείνα ε, ενό ατόμου που κατηγορείται για συνωμοσία ποινικού φοβεία του ΣΑΚΑ. Έτσι, ο δεν έχει καμία σχέση μαζί μα. Ε, και είναι συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το νοσοκομείο που κρατούταν. Τη απεργία πείνα. το οποίο μπορεί να μην και Κάνε τα συμπεράσματά Δεν σ' άκουσα τώρα. Κοπήκε για λίγο, δεν σ' άκουσα καθόλου τι είπε. Μετά από το συγκέντρωση με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν άκουσα τίποτα. Αυτό ότι λέω, ότι έγινε αυτή η συγκέντρωση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το νοσοκομείο που κρατάνε ο το... τότε απεργό πείνα και κανεί δεν μιλήσει για αυτή τη συγκέντρωση. Να πει ότι ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Καμία σχέση με αυτού οι οποίοι προέρχονται από ένα χώρο που αύριο πιθανόν να είναι ο μελλοντικό κυβερνητικό σχηματισμό. Έτσι λοιπόν. Όταν ανοίγεται έτσι μια τόσο διευρυμένη βεντάλια πάνω στην πολιτική στάση που κατέο ο καθένα, εκεί γίνονται διάφορε λυκοφιλίες και συνεργασίε. Για μας η ανάληψη ευθύνη δεν αφήνει περιθώρια ούτε για τι λυκοφιλίε ούτε για τι συνεργασίε εντό αλλογικών. Είναι το σημείο που η ανάληψη ευθύνη ακυρώνει τη νίκη του κράτου. Τι θέλω να πω αυτό. Μία σύλληψη ενό αναρχικού αντιπόλυση θα μπορούσε κατά μίαν είναι νίκη για το κράτο, εφόσον ο εχμάλωτο συνθηκολογούσε και ζητούσε την επιοίκεια τη δημοκρατία ή τα δικαιώματά του. Δηλαδή, εκεί που λες ότι πάω για πόλεμο, στη συνθήκη της στραύδης, στη συνθήκη της εχμαλωσίας, οπισθοχωρείς και θυμάσαι ότι ο εχθρός σου πρέπει να σου παραχωρήσει κάποια δικαιώματα. Προφανώς αυτό είναι αντιφατικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι? Ε, γιατί άλλο πράγμα είναι να ζητά τα δικαιώματά σου, δηλαδή με λίγα λόγια να αναγνωρίζεις την εξουσία, και άλλο πράγμα μέσα σε ένα δικαστήριο να, να, να αποκαλύπτει τις μεθοδεύσεις καταστολή σε νέου συντρόφου και να δείχνει και στην μεθοδεύση τη αστυνομία. Είναι τελείως τελείω διαφορετικά πράγματα. Γιατί κάποιο θα μπορούσε να πείτε και Εσύ γιατί πάντα στο δικαστήριο δεν τρεβεριάσουμε, θα μου πάτε το στο δικαστήριο. Μα μέσα στο δικαστήριο και στη διαδικασία αυτό που κάνουμε είναι ότι αναδεικνύουμε τι αστυνομικέ μεθοδεύσεις δημιουργώντα μια παρακαταθήκη γνώση σε νέου συντρόφου στο τι πρέπει να προσέχουν και να αποφεύγουν. τίποτα παραπάνω. Έτσι, ούτε απολογούμαστε, ούτε έχουμε αρτήσει όπω όπως είπα και στην προηγούμενη απάντηση. Λοιπόν, ε, η αξία λοιπόν της ευθύνη ευθύνης θα μπορούσε να φανεί και από κάτι άλλο, από ένα λίγο πιο διαχρονικό στοιχείο. Η ανάλυση ευθύνης κινείται σε ένα επίπεδο ε, μη παράδοσης. Ότι παρόλο που βρίσκεσαι στα χέρια του εχθρού, δεν παραδίνεσαι. Άρα, δηλαδή, μέσα σου ο πόλεμος συνεχίζεται. Το πώ το αντιμετωπίζει και ο ίδιο ο εχθρό αυτό το γεγονό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό, φέρνοντα, σαν παράδειγμα, κάποια πράγματα που συνέβαιναν στην Ιταλία κάποιε δεκαετίε πίσω, όταν ε, υπήρχε σε πολύ μεγάλη έκταση το φαινόμενο του κομμουνιστικού αντάρτικου πόλη. Στην Ιταλία, λοιπόν, υπήρχαν οι περίφημε δηλώσει Δηλαδή, κρατούμενοι οι για τη συμμετοχή του σε αντάρτικε ομάδε, κάνοντα δηλώσει μετάνεια, και ότι αυτό σήμαινε, εξασφάλιζαν πολύ ευνοϊκότερε ποινέ φυλάκιση έω και αποφυλακίσει. Γιατί, Γιατί σκοπό του κράτου ήταν να χτυπήσει ηθικά στον πυρήνα τη σκέψη ενό αντάρτη πόλη. Δηλαδή να επιδείξει τη ματαιότητα του αγώνα. Του πιάνουμε αυτού που λένε για επανάσταση, λένε για ανατροπή, λένε τωματάρτικα τα κλπ. Δεν υπερασπίζονται καν τι αξίε του. Αντιθέτω, η ανάληψη ευθύνη. Είναι το τελείω αντίθετο. Δηλαδή, είναι ότι κόβω πίσω μου όλε τι γέφυρε που με συνδέουν με τον νόμιμο κόσμο και περνάω ολοκληρωτικά στην επίθεση. Μην ξεχνάμε κιόλα ότι, επειδή πιάσαμε και την κουβέντα για του χρυσαυγήτε, ότι πώ αντιμετώπισαν οι περισσότεροι αναρχικοί, εντό και εκτό του χώρου, τη συλλήψη των χρυσαυγητών και κυρίω τη στάση των χρυσαυγητών. Δηλαδή, όταν βγήκε αυτό ε, ε, ηρωνικό, ε, τιμή, εγώ δεν ήμουν εκεί. Έτσι, αυτό είχε να κάνει. Και με τη στάση που κάτσαν εξαφανίστηκε. Ποια ήταν η στάση του, ε, Δεν ξέρουμε, εμεί δεν έχουμε καμία σχέση, καταδικάζουμε και τη βία. Όχι, δεν είμαστε φασίστε, όχι, δεν είμαστε νεοναζί. Όχι, το ένα και το άλλο. Υπήξε, δηλαδή, και μια ηθική κατάπτωση των ίδιου ότι δεν υπερασπίστηκαν αυτά που λέγανε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και στο κομμάτι του εχθρού, το ζήτημα τη ανάληψη ευθύνη, που ουσιαστικά σημαίνει υπεράσπιση των αξιών και των συνδυσιακών προταγμάτων που έχει σαν άνθρωπο και σαν άτομο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό σίγουρα δεν έχουμε σκοπό να το παραχωρήσουμε στην εξουσία για κανένα λόγο. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει, και όσο και αν αυτό μεταφράζεται σε χρόνια φυλακή. Γιατί στην ερώτησή σου η απάντηση συγκεκριμένη. Ποιε είναι οι συνέπειε, Πολλά χρόνια φυλακή. Το τι κάνει αυτά τα χρόνια φυλακή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι. Ναι. Ε, πάνω σε αυτό, επειδή ήθελα να ρωτήσω κάτι εγώ, α πούμε. Και αναφέρθηκε και σε αυτό στην αποποίηση ας πούμε, των ευθυνών και σε αυτό που ζητάγαν, ας πούμε για. Να έχουν πιο ευνοϊκέ συνθήκες ή λιγότερα χρόνια. Ε, θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα της αποφυλάκηση. Αν ε, κάποιο, πούμε, χρησιμοποιούσε κάτι τέτοιο ε, για να αποφυλακιστεί και να ξαναγυρίσει στον αγώνα, θεωρείς ότι θα ήταν. Ε, όχι αν ανδρώ, ε, ότι ρε παιδάκι μου, ε, θα ήταν προτιμότερο, α πούμε, κάποιο να. Ε, μην το, γιατί νομίζω ότι είμαστε πιο χρήσιμοι έξω προκειμένου να βρούμε παρά μέσα παρόλα αυτά επειδή έχει βάση αυτό που λες και στο ιδεολογικό κομμάτι και στο θέμα ας πούμε το, το, το γιατί παλεύεις και μέχρι που είσαι ικανός να φτάσεις παρόλα αυτά αν έχεις τη δυνατότητα να γλιτώσεις ας πούμε τον εγκλεισμό και να ξαναβγείς έξω ε, πιο και ε, Έτοιμο να δράσει ε, εξτρεμιστικά ας πούμε, ενάντια στο κράτο, θεωρείς ότι θα ήταν. Ποια πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι παρόλα αυτά η στάση, Κάποιου. Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον. Απλώ επειδή έχει δύο σκέλη η απάντηση, ένα σκέλο είναι λίγο τεχνικό και θα απέφερε να το πω δημόσια στον αέρα. Απλώ θα το τεχνικό κομμάτι και ο Νόη Στο άλλο κομμάτι μπορούμε να μιλήσουμε. Δημόσια, είναι το εξή. Ότι όχι. Σαφέστατα δεν θα θεωρούσα μια τέτοια στάση οπισθοχώρηση. Δηλαδή, αν με λίγα λόγια κάποιο ε, έκανε μια χρηστική σχέση, μια χρηστική χρήση, μάλλον ε, μια αποφυλάκηση για να ξαναπεράσει στην πρώτη γραμμή του αγώνα, σαφέστατα δεν θα θεωρούσα ούτε προδοσία, ούτε λίγο τίποτα. Και σαφέστατα θεωρώ ότι είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι έξω παρά μέσα στα πέχτη τη φυλακή. Άλλωστε, ο αγώνα δεν έχει μνημειακή σχέση, δεν είμαστε μνημεία. Έτσι, για να φυλάσσουμε σε κάποιο μουσείο η επανάσταση γίνεται μέσα από τις πράξεις αυτό είναι σίγουρο το ζήτημα είναι όμως ότι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει τέτοια μονοπάτια δημόσιας οπισθοχώρησης δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ στην πρώτη γραμμή του αγώνα βρέθηκαν στην ιδιώτευση ναι. Ωραία, μια άλλη ερώτηση που μα έχει έρθει από κροατές ε, είναι πώ μπορεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί η η συμπεριφορά των υπολείπων κρατούμενων προ του πολιτικού κρατούμενου, σε περίπτωση που ένα πολιτικό κρατούμενο βρεθεί μόνο του σε μια φυλακή, πώ μπορεί να είναι ήσυχο ε, όσον αφορά του υπόλοιπου κρατούμενου, ρωτάει κάποιο. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Στη φυλακή ποτέ δεν μπορεί να είσαι ήσυχο. Στη φυλακή, όπω και στη ζωή, δεν υπάρχουν εγγυήσει ούτε σιγουριέ. Και όταν ήσασταν αρχικό, γνώρισε ότι είχε διαλέξει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι ζωή, που μέσα σε αυτό υπάρχει και ο κίνδυνο και η σύγκρουση. Ε, αν η ερώτηση έχει να κάνει συγκεκριμένα με το κομμάτι των φυλακών, δηλαδή με το κομμάτι τη παρακαταθήκη που έχει δημιουργηθεί πλέον μέσα στι φυλακέ από τι πυρήνε φωτιά ε, και το δίκτυο, που είπα και, και στην αρχή, ότι έχει δημιουργηθεί ένα φιλικό και πολιτικό δίκτυο, θα μπορούσε να πούμε ότι ναι, υπάρχει μια καλή παρακαταθήκη πλέον μέσα φυλακέ που κάποιο ο οποίος μπαίνει για μια αναρχική πρακτική, να το πω κάπως έτσι, κατηγόμιζει κάποια αναρχική πρακτική, θα αντιμετωπιστεί συνήθως θετικά και όχι αρνητικά. Έτσι, αλλά αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν και ξαναλέω το εξή ότι τα πράγματα πάντα είναι ρευστά, όπως στη ζωή, έτσι και στη φυλακή. Ναι. Ένα τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο είναι ότι ενώ δεν υπάρχει μια ευρύτερη κοινότητα κρατουμένων, έτσι, θα μπορούσα να πούμε π.χ. εμεί, αμπεινέ, έχουμε τη δικιά μα κοινότητα. Δηλαδή, ότι υπάρχουν δίκτυα Έτσι, Δεν είναι κάποιο ακριβώ μόνο του. Αλλά εγγύησει και σιγουριέ μέσα στη φυλακή όπω και στη ζωή δεν υπάρχουν. Είναι αδιαρκή αγώνα και κατακτά και το σεβασμό που θέλει και τη δύναμη που θέλει και όλα αυτά. Ανέφερα και μέσα από σύγκρουση. Είτε με σύγκρουση με το κομμάτι τη υπηρεσία, είτε σε σύγκρουση και με του κρατούμενου, όπω ανέφερε ο άνθρωπο, ναι. ερώτηση. Ναι. Ωραία, επίσης να πω ότι σε όλη τη διάρκεια της έρχονται χαιρετισμοί και συμπαραστατικά ας πούμε υποστηρικτικά μηνύματα στο στούντιο ε, ένα ρωτάει μάλιστα και για μια μπροσούρα την οποία δεν γνώριζω την ύπαρξή της ε, σχετικά ε, από την ε, από, γερμα, από γερμανούς συντρόφους ε, mm -hmm. που αναφερόταν στο... ο ήλιος θα συνεχίσει να ανατέλει ε, και έχει σχέση με, τα αυτοσχε... με τις αυτοσχέδεις κατασκευές και uh -huh. ε, ρωτάει πώς λεγόταν αν γνωρίζεις ε, Νομίζω γνωρίζω το περιεχόμενο αυτής της μπροσούρας που μου παρουσιάζεις αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο Κι ναι. εγώ δεν γνωρίζω Κοίτα, αυτή την μπροσούρα ό, Όλη αυτή η διαδραστικότητα που υπάρχει διεθνώς ε, έρχεται να συμπληρώσει ένα κομμάτι απάντηση. Την ερώτηση που μου έχει κάνει για τα μέσα τη πληροφόρηση. Δηλαδή, όλα αυτά δείχνουν πώ τα μέσα τη πληροφόρηση λειτουργώντα ω διεθνή σταυροδρόμι συνάντηση ανθρώπων από διαφορετικέ χώρε με διαφορετικέ εμπειρίε, διαμορφώνουν παρόλα αυτά έναν νέο αναρχικό πόλο. Αυτό που λέμε στη Νέα Αναρχία, που ανταλλάσσονται εμπειρίε, γνώσει και ακόμα και για τα πρακτικά ακόμα ζητήματα. Ναι. Ε, Επίση, ε, άλλο ένα που έχει ερωτηθεί αλλά νομίζω δεν, δεν ξέρω δεν νομίζω να έχουμε το... Ε, ρωτάει ρε παιδάκι μου για, σχετικά με τη ΦΑΙΑ και για τη Νέα Αναρχία το οποίο όμω ε, πώς είχαμε πει και σε κουβέντα αυτό θα ήθελε ακόμα μια τέτοια εκπομπή γιατί είναι αρκετά μεγάλο θέμα Κοίτα το ζήτημα τη Νέα Αναρχίας ε, και φυσικά και τη ΦΑΙΑΡΕΣ είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για μας, έτσι... Δεν εισαγάγουμε λέξεις κούφιες, ούτε καινού, νόημα, καινού νόηματο. Απλώ ε, Απλώς αυτή τη στιγμή, και δεδομένου του χρονικού προβλήματος που συγχωρείται, υπάρχει και με τη φυλακή, ναι. ε, μία απάντηση ε, συνοπτική πιστεύω ότι θα δικούσε πάρα πολύ το περιεχόμενο τέτοιων λέξεων και μιών που περισσότερο θα προκαλούσαν ε, τοπία σύγχυση, παρά τα ξεκαθάριζαν ε, και θα παρουσιάζαν και πιο αιχμηρές τι ε, έμοιες αυτέ. οπότε επιφυλάσσομαι και εγώ αν έχεις και σε όρεξη για κάποια μελλοντική συζήτηση ακριβώ πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ναι αυτό θα το ήθελα και εγώ γιατί γενικά έχει, ε, υπάρχει μια συγχύση επί αυτών και για τη FIRE και για mm -hmm. το ιστορικό τη, αλλά υπάρχει και μια έτσι, θολούρα σχετικά με τη νέα αναρχία το οποίο και μένα σε προσωπικό επίπεδο αλλά και γενικά πιστεύω θα βοηθούσε να υπάρχει μια, ένα ξεκαθάρισμα και μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό Mm -hmm. Ωραία, ε, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση μέχρι στιγμής ε, Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί, οτιδήποτε Κοίτα, εγώ, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία των εισαγωγικών ε, Καθώς αυτό που σου είπα και στην αρχή ότι κάθε τέτοια ευκαιρία είναι ένας ε, ιδιαίτερα δυναμικό τρόπος για μας να σπάσουμε τα τέχη και της απομόνωσης και της περιφεροποίησης που σε οδηγεί η φυλακή. Γιατί θεωρούμε ότι ε, δημιουργούμε τον κόβο επικοινωνία και με άλλους ανθρώπους. Δημιουργούμε μια ε, έστω ιδιόμορφη διαδραστικότητα που όλα αυτά οδηγούν στην πρόθεση της αναρχίας και της σύγκρουση. Ναι. Ε, σαφώς και να πούμε επίση ε, και εμεί από εδώ πέρα από τον 105 και την εκπομπή να βγηθούμε καλή δύναμη και ένα εσένα και στους συντρόφους σου και τα μέλη της νομοσίας καθώς επίσης και σε όλους τους πολιτικούς κρατούμενους μέσα στη φυλακή Να σε γάλα, να Και ευελπιστούμε να έχουμε νεότερα σα να κρατήσουμε αυτή την επικοινωνία την οποία τη θεωρούμε μείζονο σημασία Ε... Δεν ξέρω, νομίζω, κάπου δεν μπορούμε να το λήξουμε, δεν ξέρω, δεν έχει έρθει και κάτι ε, άλλο. Ναι, κοίτα. Βεβαίω, εγώ θεωρώ όλη αυτή την επικοινωνία που είχαμε σαν την ε, έναξη μια ευρύτερη συζήτηση που μπορεί να συνεχιστεί και να γίνεται. Έτσι. Ε, mm. Με τη σειρά μα και εμεί να ανταποδώσουμε όλου του χαιρετισμού σε όλου του συντρόφου. Και το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι όλα συνεχίζονται. Σαφώ. Και περιμένουμε νεότερα. Να είσαι καλά. Έγινε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Να σε, να σε καλά. Ε. Καλό απόγευμα. για χάρα.